Εδώ είμαστε και σήμερα στον Αλπέδο 104. Βλέπουμε μέσα γίνεται πανικό έχουν πιάσει οι στασίδιλες και είναι ε, σε μια ώρα η Ανάσταση. Ακούμε αλπέδο14.com σάββατο βράδυ και κάθε σάββατο στις 8 ακούμε Καρ Χάινς Ότιγκερ. Φουλτον Άστρων Σάββατο βράδυ στις 8 εδώ στοναλβέντο14.com με τον Carl Heinz Ottinger και έχει και το ντουέτο του σήμερα κοντά του τον κύριο Ματσότα. Καλησπέρα Μασσαλονίκη, θα πούμε και άλλα σε λίγο Έχει μπει όλος ο πλανέτης μέσα Νέα Υόρκια ακούει παρακαλώ θέλω νέα. <σμήλια> Είπα ο Καλχάις Ότιγκερ είναι εδώ, ο Καλχάις Ρουμενίγκαι είναι στην Πάγιερν. Ακολουθούμε όλα να έχετε υπόψη, τα βλέπουμε όλα. Όλο ο πλανήτη είναι μέσα. Ο απανταχού των Ελλήνων, αλμπέντο 14. com. Φροντίστε να μα ρίξετε σήμερα το σύστημα. Να βγω στου δρόμους και να βρίζω. Λοιπόν, καν ζω την Κυριακή εδώ, ματσότα εδώ. Εγώ προσπαθώ να κουμαδάω την κατάσταση. Έχουν τρελάν άτομα. Ο καθένα βλέπει ό,τι θέλει από τα άστρα. Εμεί το βλέπουμε μόνο την Ακρόπολη. Πιστεύω θα κάνει σοβαρέ προβλέψει σήμερα το άτομο για να είναι και στα καλά του και όπως θα διαβάσατε όλοι στις εφημερίδες η ανάπτυξη έρχεται τώρα αν έρθει με τα πόδια με τα τέσσερα μάλλον με τα τέσσερα έρχεται και την παρακολουθούν είναι όλοι από πίσω και μπροστά πάει η ανάπτυξη. Είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένο γιατί Ισδό εκάντι τη δουλειά τους και έπιασε τον καστανά Μια γριά που πουλάγε μαϊντανό και κινδυνεύουν αυτοί που πουλάνε μαλλί της γριάς Να αρχίσουν να προσέχουν μαλίτις της γριάς που μοιάζει με της κυρίας Σίας που είναι υπουργός Και τις κυρίας πλισέ που δεν είναι πλέον υπουργός μαλλί της γυριάς, κινδυνεύει να φορολογηθεί πάρα αυτά. Είμαι υπέρ της προβλεψικό... προβλεψιμότητα των πραγμάτων, για αυτό το κάνω εδώ παρέα με τον Καγχάι Ζότιγκερ, και με εξέπληξε το ελληνικό κράτος Διότι έφτιαξε τα Ολυμπιακά κίνητα πριν 10 χρόνια Διότι θα αρχόντουσαν οι μετανάστες Και έπρεπε κάπου να τους στεγάσει Και σκεφτείτε ποιος τα πλήρωσε ποιο τα χρήσο Και ποιος τα άρπαξε Αυτοί που κανονίσανε το ραντεβού Του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Κλίντον Δεν ήταν Η πρώτη φορά αριστερά Ήταν η κυρία Αγγελοπούλου Και ο κύρι Ξυπνήστε ωραία γιατί χανόμαστε. Ο Παπαντονίου που σαβούρεσε ό,τι κυκλοφορούσε τιμωρήθηκε με 10 ευρώ την ημέρα για 4 χρόνια και με 80 χιλιάρικα καθάρισε «Ξυπνήστε ωραία. Ηδη με προκαλούνε κύριε Ότιγκερ, εάν προβλέψει τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, το μήνυμα είναι από την Αμερική, δεν είναι από την Ελλάδα, θα κατεβάσουν το βρακή του στο Μαχάταν μέσα. Εάν προβλέψει τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, κύριε μου. Ε, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόκληση, πάντα πρόσκληση. Ε, αυτό που θα κατεβάσει θα είναι άντρα ή γυναίκα, καταρχήν. Λοιπόν, άντρας Να έχουμε είναι. μια βάση Είναι άντρα δοκιμασμένοι. Ναι. Ένα. Και δεύτερον, εάν πε, πετύχει τον πρώτο, το λέω τώρα παρουσία mm. του σύμπαντο που μα ακούει, εάν πετύχει mm. τον πρώτο τη Νέα Δημοκρατία και το πει σήμερα, mm. εγώ σου έχω πληρωμένο ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη και εκεί όλα τα έξοδα απληρωμένα να κάνει ό,τι γουστάρει, να ανοίγει ψυγεία, να κοιμάσαι, να σε πάνε και βόλτα, να σε ξεναγίσουν κλπ. Διότι αυτό που. Το ρώτησε, με ακούει και καταλαβαίνει τι λέω. Ναι. Και εγώ το είπα δημοσίως. τώρα Άρα, Λοιπόν, αν είναι να αντικαταστήσουμε το, τη Νέα Υόρκη με Χριστούγεννα Περτούλη, το κάνω τώρα. Μπαμ, μπαμ. Περτούλη τρικαλά. Είναι βέβαια. Αγαπημένος προορισμός. Ένα αυτό. Ε, να πω τώρα κάτι άλλο. Ε, εγώ το έχω γράψει και βέβαια πάντα με βάση τα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας που δεν είναι άλλα παρά τις ημερομηνίες γεννήσεως δεν έχουμε δηλαδή α, ώρες γέννησης Αλλά Ας αυτή... τώρα απέφυγε. Το ρίσκο, είδε. μου. όχι, όχι. όχι Λέω για Νέα Υόρκη για Χλειδί και μου λε για Περτούλη, ρε αγόρι μου. Ναι, φίλε, δεν θέλω Αν να δω. Αν μια κλίτσα και κάνει το τσοπάνη, δηλαδή κατά τα Ε, τώρα εντάξει, στη Νέα Υόρκη μπορώ να πάω. Στο Περτούλη είναι η μαγεία. Μάκι, έχασε. Ζωντανά την έχω τη Νέα Υόρκη εδώ και Λοιπόν. Βάω. Έχασε, Μάκι, δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα. Μα εγώ τα έχω γράψει. Τι να μου πει τώρα. να μα πει και τη ζωή σα, ε... και στο περτούλι λέει ο χωδότη ο κύριος Απνιαριώτη άμα Υιόρτη. έχεις δότη στο περτούλι έχουμε ε, μας στείλτον στο περτούλι Μάκι εγώ με αυτά που έχω δει ε, δεν δίνω πολλές πιθανότητες επιτυχίας στον κύριο Τζιτζικώστα θεωρώ ότι ο Νέι θα είναι πρόεδρος και το έχω γράψει από τον Αύγουστο Μισό είπα και νωρίτερα. Εσύ τα γράψει τον Αύγουστο, ήταν όλη για μπάνιο, δεν σε πήρε χαμπάρι κανεί και λε. Τα έχω γράψει τώρα. Άσε τώρα, σου έχω μάθει κι εγώ. Έτσι. Σου έχω μάθει. έτσι, έτσι. Είσαι προφοκατέρα. Ε. Προφοκατέρα, εμένα. Λοιπόν, Ωστόσο, έχουμε έναν κύριο εδώ. Σήμερα μαζί μου έχω. Στη, ξέρω, στην περασμένη εβδομάδα μου χρεώσανε αστρολογικό εταιρεό ήμιση στο Ριζόπουλο. Τώρα θα κάνω το αστρολογικό ένα τρίτο. Έκανε την Τρόικα, Έτσι, αλλά την φέρνεις σπαστή Φέρνω την Τρόικα εδώ, <laughs> φέρνω Θανάση Ματσότα, καλησπέρα Θανάση Καλησπέρα σε όλους Πώς πάει Το παλεύουμε Κοίταξε να αρέσεις, αφού 8 και 1 άνοιξε η πόρτα και βλέπω εσένα Και είχε μπει ήμουν... το τραγούδι της αγωγής, κραπ ναι. και σκάι Ήμουνα στο τσάκι για να πάρω υπογλώσσιο Ήμουνα σε ναι, ρωδιακάση Στην αγωνία Έτσι Σήμερα έχουμε λίγο α, πιο έτσι, freestyle κατάσταση Θα πούμε λίγο έτσι, τα γένικα, τα πολιτικά, τα τζιχαντιστικά και αυτά Αλλά Θα κάνουμε και κανένα κουτσοπολιό Κουτσοπολιό ε Πάνω απ' όλα. Πέφτω χαμηλά για να σηκώσω την αστρολογία ακούστημα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε... <χει> Uh, έχουμε εδώ πέρα καλησπέρα Καρ, καλησπέρα παιδιά Πρόεδρε που στηρίζεσαι, σωστός Ο Καλησπέρα κύριε μα, αυτό. Τι έχει το αστρικό μενού Καρ Καταρχήν θα κάνουμε τις προβλέψεις όπως είπαμε πριν λίγο Σε κοσμικό επίπεδο Κρατάμε πισινή γιατί την επόμενη εβδομάδα Θα ξεκινήσουμε, θα δω τώρα θα τα συζητήσω και με τα παιδιά Αλλά και με τον Γιώργο, δεν ξέρουμε τι ώρα θα ξεκινήσουμε Προφανώ κάπου στι 8 πάλι την ίδια ώρα, αλλά. Βασικά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Ξεκινήσουμε 8 Ωραία. που είναι συνηθισμένοι όλοι και το ναι. βράδυ γιατί την έχουν βρει και πάμε όσο θέλει. Και μετά πάμε αγορά για πατσά. Εξάλλου τι είναι αύριο, το άλλο Σά, Σάββατο, Σάβ, ναι, έχει τρένο μέχρι αργά. Μην αγώνεσαι. Καλά, δεν έχει τρένο, μπορεί να πληρώσει ταξίδι. <συσκλίδε> Εντάξει, δεν λέω για σένα, λέω για το κοινό σου που σε ακολουθεί και για του καλεσμένου σου. Του σπόνσσορε εκπομπή. Ε, σ, ε, ε, όταν λες κουτσομπολιό έτσι λίγο να το αριοθετήσουμε, τι ακριβώ εννοείς ε, Κοίταξε, ο χώρο τη αστρολογία όπω ξέρει δεν είναι και ο καλύτερο. Μα γιατί το λες Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε. Και εγώ έχω και ένα παρελθόν ω λαπέλ νοάρια. ξέρουν, Αυτό φτιάρι. δεν είναι και ο Γιάννη, ο, ο άντρα <laughs> πρέπει να έχει παρελθόν. Ε. Μπράβο. Οπότε αυτό ξυπνάει κατά καιρού μέσα μου. Mm -hmm. Βλέπω τα αστρολογικά δρόμενα τα οποία με να με διασκεδάζουν έτσι. Να. Δηλαδή με όλε αυτές οι κοτσάνες που διαβάζω κατά καιρού, Τα τραγικά εγώ, να, μάλλον ναι. γελάω παρά στενοχωριέμαι να. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα ε, σώσουμε ε, την έχω, αστρολογία για τα, αστρολο... τα βρίσκω πολύ Όχι, όχι, όχι, όχι. κοιτάξτε Η διασκέδαση μου είναι πάρα Στην πάνω αρχή πολλά. του ξεκινήματος μου στην αστρολογία Που, που πολύ μικρός έτσι ξεκίνησα Είχα τη χαρά και την τιμή Να φοιτήσω δίπλα στο Μίλτον το μουτάφι, Θεός χωρέστα Ο οποίος μου είχε πει μια τεράστια κουβέντα Η οποία την έχω μότο Στο κεφάλι μου Μου είχε πει αγόρι μου Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από τους κακούς Θα καταστραφεί από τους μαλάκες Και δυστυχώ, ε, Στην Ελλάδα Α, τα πράγματα. Α, έχω ο, μια παρατήρηση, Γιώργη, ότι ο Ματσότος δεν ακούγεται καλά. Για... Ναι, ναι, το φτιάξε, το φτιάξε. Ωραία. Ωραία τα και και δι, όλα. Του διόρθωσα τι φωνητικέ του χορδές Έτσι. Ε, πάμε να δούμε τώρα τι, τι θα παίξει. Καταρχήν, για να οργανωθούμε λίγο και εγώ με το Θανάσι. Ε, θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι Το τραγουδάκι αυτό είναι άρυτα συνδεδεμένο Με τα κόκκινα δάνεια Και με το... Πώς το λένε... Και με το νένφια Και επειδή έτσι όπως πάντα τα πράγματα Καλό θα είναι Καλό θα είναι Όλοι στο ενίκιο Και το πουλά το σπίτι Αυτό είναι ωραία προτάσή Όλοι στο ενίκιο και να τα βάλουν στον πάτο τους. Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι Περιμένω το όμως ώρα που στάθησες είναι στις κουρτίνες φέγει ακόμα, το ίδιο κόκκινο χρώμα σου το ίδιο κόκκινο χρώμα σου πουλάνο <Συλίου> <Το πράγμα> σπίτι <Συλίου> κι ό,τι άνοιξες εσύ και ό,τι κοίταξες εσύ κι ό,τι ζήσαμε μαζί Εσύ, ο Ιμουλίδη, δε και τυσσί, με τα άντρα, να σφίδει, δε Άξερες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που το άνοιξες, στη σελίδα που το άνοιξες. Λοιπόν oh, αποστάθησες είναι και ζωή στα βάλα Se sei, tu dici sono passi, con Επιστέψαμε και αφού πέσαν και τα πολιτήρια Είμαστε εδώ με το Θανάση στο Ματσότα Θανάση εδώ με έχουν βομβαρδίσει ερωτήσει, ρωτήσεις Καχήν πρέπει να σε ρωτήσω Το πρώτο είναι γιατί δεν γράφεις πλέον στο ματσότασblogspot.com Γιατί έχω βγάλει τα λεφτά στην Ελβετία και δεν έχω ανάγκης Έτσι μου αρέσει. Μου Θα γράψω θα γράψω Λά, Υπάρχει ένα να. σπορτος Εργά. Το θα γράψει, ξέρετε, μέσα του Αντρέα. Που... <laughs> Έχω το εξή πρόβλημα. Άμα, ναι. ε, αργώ πολύ να ξεκινήσω κάτι. Αν το ξεκινήσω, μπορώ να κάτσω μερών με ή θα μέχρι να το τελειώσω. Αλλά μέχρι να πάρω την απόφαση mm -hmm. να γράψω κάτι, περνάνε... Περνάει πολύ καιρός. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι Ανεβάζω άλλο. στο facebook και που, και που όμως πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να διαβάσει ή από τον αστρολόγο, ξέρω από διάφορα Ωραία. έργα. Ωραία. Καταρχήν ο Θανάς είναι συνεργάτης του περιοδικού αστρολόγου να τα πούμε καστά και έχεις και ένα βάρη φορτίο γιατί είσαι ο αντικαταστάτης εντός αγγεκών του, του, του Χρήστος του, του Παΐζη του, του, αίμιστου. του αίμιστου. Οπότε νομίζω ότι έχεις ένα αυξημένο θα έλεγα έργο. Τώρα ένα άλλο το, οφείλω να το ξέρει ξέρεις το, δεν θέλω αλλά ε, λέει εδώ ότι είχες προβλέψει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι άνθρωπος πεπρωμένο και λέει για το καλό ή για το κακό. Λέει να το διευκρινίσεις. Ναι. Αυτό δεν διευκρινίζεται τόσο ε, έκονα Εξαρτάται με την πολιτική. Ναι, αυτό το διάρκειο. Ε, ακριβώς. Ναι. Ε... Όταν το έγραψα είχα στο μυαλό μου, εξάλλου το είχα γράψει και παρά, παράλληλα σε άλλο άρθρο ότι η συμφωνία θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα είναι και πάρα πολύ δύσκολη και ότι θα χυθεί αίμα. Ε, από εκεί πέρα φαίνεται ανάλογα τι οπτική έχει ο καθένας έτσι. Δηλαδή πάει ο τσίπρα στο Ισραήλ και αρχίζουν τώρα ά θα πάει με του Εβραίου, θα κάνει, θα δείξει. Υπάρχει όμω άλλο blog που λέει ότι... Άλλη ομάδα ανθρώπων που λέει Έτσι. καλά κάνει γιατί έχει στρατηγική και τα ρέστα. Ε, άρα εξαρτάται από ποια οπτική mm. γωνία το βλέπει κανεί. Πάντω τα διεθνή δεδομένα κλείνουν προ αυτέ τι απόψει. Γιατί? γιατί ο κόσμο ξαναμοιράζεται μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι. Και όπω έχω γράψει και εγώ. Άρα είμαστε σε θέση. Η χώρα πρέπει να αλλάξει τα μπατζή. Mm. Έτσι. Γιατί οι προηγούμενοι και μα τα παίρναν και μα yeah. στο σφυράγανε. Και γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη Άρα υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο Έτσι? Δεν έχουμε τις άπειρες δυνατότητες να κάνουμε ό,τι θέλουμε Για την ακρίβεια έχουμε και πολύ λίγες Λοιπόν λέει ο Πάιλοτ να κάνει κάτι να ξεφύγει το περιοδικό αστρολόγος Από το στιλάκι αγαπητά καρκινάκια και για την ακρίβεια αγαπητέ καρκινούλες δεν είναι σύμβουλο. Έχω δει να κάτι, ρωτάνε, ρωτάνε, κάτι σημαντικό να το πω στον αέρα και απαντήστε yeah. <coughs> Τη σχέση τη Μιμής με τη Μαργαρίτα. Έχουν αρχίσει και ξεκατηνιάζονται και αν έχετε καμία πρόβλεψη. <coughs> Τι πρόβλεψη <coughs> να κάνω, Καταρχήν. Τις... Αυτέ μάλλον θυμηθήκανε τώρα. Στην Δημήτρια, γιατί υπάρχει χρόνια που δεν <coughs> ναι. έχω βρει. Ναι. Τώρα τη Μαργαρίτας Πρέπει να ρωτήσουμε τον Ένικο τη Αφίπολη, α πούμε. Μήπω τα χρόνια που χάσανε, ρε παιδί μου, Ωραία. Γιατί... <laughs> ναι. ε, ο ψαχμένο λέει τα βατζέ που θα πίνει βότκα. Ε, βέβαια, τι. Οι Αμερικάνοι πίνουν αυτά τα Ουίσκια τα... <laughs> κάτι south and comfort. Κάτι... <laughs> ναι, ναι, κάτι κα... χέρα, με τα... Τα... Μπερπον, ε, Πάμε να δούμε λίγο. Uh, τι πιστεύεις τώρα για την Ελλάδα Το 16 είχα φέρει εδώ το, την περασμένη εβδομάδα Τον Γιάννη τον Ερυστόπουλο Βρήκα κάτι πώ το λένε Σκοινιά έτοιμα για προσχρήση Με τρίλετα πάνω για να γλιστράει Για <laughs> <laughs> να σκέσει και τα δικά σου ε, Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα Ωραία ε, Νομίζω ότι το 15 Το είπα και στην προηγούμενη νομίζω εκπομπή, Μου... εδώ, Είναι η χρονιά πάτω. Με oh. την έννοια ότι δεν έχει χειρότερο, άντε και ένα κομμάτι του 16. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ανεβαίνουμε full. Καλά. απλά σημαίνει okay. σημαίνει δεν έχει παρακάτω, γιατί πάντα υπάρχει παρακάτω. Έτσι, έτσι. έτσι και τίθεται και το θέμα, να εδώ άμεσα ε, ε, με ρωτάει πολλοί κόσμος τι θα κάνει η αγορά, το χρηματιστήριο. Mm -hmm. Να μπει στην αύξηση της εθνικής ή να μην μπει ας πούμε, παράδειγμα. Κοιτάξτε, Είναι. Η αγορά μεγά... έχει σχέση με την πολιτική, δεν είναι ανεξάρτητη. Τι Η αθηνική έχει πάει κάπου στα 046, από τη κάπου mm. εκεί έκανε. Όχι, ένα, παρακάτω. Πήγε μέχρι το 1 και ξανατράβηξε mm. την όπισθεν. Mm. Εγώ αν είχα λεφτά. Λέμε και καμιά μαλακιά για να περάσει ώρα, ε, Δεν θα δίσταζα. Ναι, αλλά είναι θέμα και διεθνών αγορών, είναι πολλά Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είλες, καταρχήν Έτσι Έλα από την άλλη μεριά του μικροφωνού Εδώ Έκει. καλά είμαι Εκεί αγόρι μου Ευχαριστώ Γιατί... Παραπονείτε ναι. το Παραπονείτε κοινό, το εγώ. κοινό, όχι εγώ το κοινό ε... Είναι φτηνά οι τράπεζε. ναι, είναι φτηνά οι τράπεζε. τσάμπα είναι Έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε έναν Τοντάου Τζόνς που κάνει μια κούρσα πάνω από τι 17.000 μονάδες mm -hmm. Ε. Που ο Ντάου Τζόνσον είναι σοβαρό δείκτη και δίνει την ευκαιρία στου μικροεπενδυτές να την κάνουν γρήγορα. Με την Αμερική να πηγαίνει σε υψηλά επιτόκια και χαμηλή ζήτηση παγκόσμια σε πρώτε ύλε. Όλα αυτά μα μιλάνε για πτωτικά χρηματιστήρια. Είναι... Για να μην πάω και στου αστρολογικού παράγοντε, είναι αυτό που έχω εντύπωση. Είναι αυτό κρόνο του 1929 και του 1987. Μπράβο. Έτσι, κάνει δουλειά γιατί κρίνει στο τοξιό ε, ε, Άρα, είναι... πόσο είναι... θα αντέξουν τα περιφερειακά χρηματιστήρια. Ε, πάτω εγώ εκτιμώ ότι η αγορά θα πάει σχετικά καλά Άρα. Και γενικά είμαστε σε χρονιά που έχουμε δυνατότητες ως χώρα να κάνουμε πράγματα Κυρίως σε γεωπολιτικό επίπεδο Και θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν κινείται άσχημα αυτή τη στιγμή Βέβαια θα μου πεις έχει επιλογές Δεν έχει, μονοδρόμος είναι Αλλά... Ε, Έχουμε δυνατότητα. Τώρα, το αν αυτή η δυνατότητα θα οδηγήσει κάπου ή δεν θα οδηγήσει, είναι άλλη ιστορία. Ωραία. Καταρχήν, ε, το 16. Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ε, θα έχουμε καμία εκλογική αναμέτρηση. Πώς τη βλέπεις εσύ? Δεν νομίζω. Σήμερα να τα περάσει τα μέτρα όλα. Μαργαριτάρι. Ε; Παρέμφεση είναι... για Μαργαριτάρι, είναι Μαργαριτάρι. Περίμενε, Πρόσεως. περίμενε ah, ah. Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις Άκουσα τουλάχιστον από τέσσερις αστρολόγους mm. Αστρολόγους εντός και εκτός εισαγωγικών mm. Να λένε Α, η... έγινε με ανάδρομο ερμή η... Γίνανε με ανάδρομο ερμή οι εκλογές Άρα θα ξανάχουμε Το είπαν για τις εκλογές Τις προηγούμενες Του Ιανουαρίου μάλλον mm -hmm. ε, Το είπαν και για αυτές του Φθινοπόρου Όλοι αυτοί που μπορεί να τους δικαιώσει κιόλα όλα στο αποτέλεσμα έτσι Το πρώτο τους δικαίωσε να. Πλην όμως όλοι αυτοί Και εκεί γελάω ας πούμε Πώς φαίνεται τα μαργαριτάρια Και πώς φαίνεται ο αστρολόγος Αν, ξέρει, αν δεν ξέρει Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 Βγήκε με ανάδρομο ορμή. Παράδειγμα να. έμεινε 20 χρόνια Συμπτωματικό. Ναι. Δηλαδή Άρα. Θα μην είπε λοιπόν... ο 20 τώρα. Όχι, δεν υπάρχει Γιατί έχει στο διαβατήριο, όμο, υπά αυτό, υπά αυτό, αλλά... το διαβατήριο, αυτό Θα ξεκινήσω να παίρνω τα ναρκωτικά. Να τα νέπρο, θα να γίνουμε χρήστε. <χω> Μπαίνουμε όμω σε αστρολογικέ πρακτικέ. Α, μπορεί να ξανά έχουμε εκλογέ γιατί γίνανε με ανάδρομο ηρωμή. Αυτό δεν είναι αστρολογική προσέγγιση, είναι ανέκδοτο. <χω> και όποιο το λέει. Εντάξει, ο <χω> κόσμο που δεν ασχολείται με την αστρολογία. Πιο συστηματικά κλπ. Συστηματικά, μάλλον μπορεί να το τρώει δηλαδή, εύκολα. Αλλά τώρα... ο άλλος που ξέρει δεν το τρώει αυτό και γελάει. Τι, δηλαδή, δηλαδή βλέπει ότι δεν θα. το προκάλεσε πάει για σένα, το πει το... <σφίλω> <σφίλω> και εσύ αυτό. Όχι, όχι. Τι δεν είναι Δεν μου λε τώρα κάτι άλλο. Τώρα πιστεύει το στο τέλο του χρόνου θα έχουμε εκλογέ. Το... Στο τέλος του 16 Όχι το 15, του 15. Τώρα σε 15 μέρες Εννοείς 15 μέρε. Μουτράδειας για να είναι ε, ε, ανοιχτά με... α... ε, α... α... <σθένα> του χρόνου πότε θα κάνει εκλογέ ακριβώς ξέρω. Δηλαδή ποια είναι η προεκλογική περίοδος Ποια είναι Πώς γίνεται αυτό το πράγμα Ωραία Λοιπόν οπότε δεν θα έχουμε εκλογέ Το 15 Αυτό χρειάζεται αστρολόγο για να το Αν θέλει να στράει και ξέρω Ε Τις ζώδιο Οι... είναι ο κύριος ρωτάνε Κυρίες ρωτάνε Κυρίες δεν ξέρω κύριε ίσως Τις είναι ο θανάσης Καρκίνος Ο ψαγμένος το λέει αυτό ναι, ναι. Ε, Εδώ πέρα λέει Μας δουλεύει στα νασάκι σε ποιο τομέα ναι, ναι. Εκλογές Μάιο ή Σεπτέμβριο Ναι Ωραία Τώρα έρχομαι εδώ να ρωτήσω κάτι πολύ έτσι Ε, Ξέρετε, επειδή με την πολιτική αστρολογία ασχολούμαστε, 4 άτομα στην Ελλάδα. 5, 6, 10 δεν είμαστε πάντω. Ναι, αλλά όλοι το γυροφέρουν με έναν τρόπο. Ναι, ναι, ναι. εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Μιλάμε, είμαστε 67 7 άτομα, 10 το πολύ. Εγώ, εσύ ο Κόρονελ, ο Γιάννη Οριζόπουλο. Ασχολούνται, ασχολούνται κι άλλοι. Έχω τα κείμενα που λέγανε ότι ο Τσίπρα δεν θα πάρει ούτε 10 Καλά. Αυτό δεν το θεωρώ, ο καθένας κάνει... Προβοκατένα, έχουν χαβά στο σεντάρι. Ε, μα ε, να... allora, ναι, δεν μπορώ να... Βέβαια, εντάξει, αν κάποιος αιτιολογεί κάτι αστρολογικά, το δέχομαι, έτσι, ότι τέλει, ας πήγε, Και ας πέσει έξω, έτσι, δεν... Έτσι. δεν... Έτσι, Αυτό ούτως, δεν ούτως, το κατακρίνει. Ούτως και άλλος και η λάθος πρόβληψη είναι ο δρόμο που θα σου δείξει ναι. πώς θα πας το σωστό. Για ναι, μένα έχει ναι, ναι, ναι. μεγάλη σημασία. Ε, εν πάση περιπτώσει, να ρώτησε τώρα κάτι τον Τζίπρα, το βλέπει για πολύ καιρό απάνω. Ναι, ναι, τον βλέπω για πολύ καιρό. Να. Το έχω πει αρχή αυτό. Τον βλέπω για πολύ καιρό. Δεν άλλαξα κάτι στι απόψεις μου όχι, από τότε όχι. που έγραψα τον άνθρωπο του πεπρωμένου. Που δεν το έγραψα απαραίτητα για καλό, ούτε απαραίτητα για κακό. Έτσι. Ωραία. Άνθρωπο ε... του πεπρωμένου σημαίνει ε, ότι έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα. Τι αυτό. Κάποιο λέει εδώ, λέγαν και το έτο του Παιδιά. Ε παιδιά ο Καραμαλής θέλει ο άνθρωπος να ξαναέρθει στη Νέα Δημοκρατία Αυτό το ξέρω Αλλά γύρω γύρω από τη Ριγίλης και από τη Σικρού έχουν ανοίξει τα καλάτα και μπαμπατζίδη καλά Και γιατί να έρθει να καεί Χαζός ε, είναι δεν το βλέπει ότι ο Διότσίπρας έχει κι άλλο Λέει μήπως αυτοί που έγραφαν ότι ο τσίπρα θα πάρει 10% το έλεγαν για το 16% όχι, όχι. Τα είναι προβλέψεις προβλέψει. Τι οποίε έχω δει γραμμένες στο ίντερνετ. Του λέγανε ότι στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου ο Τσίπρας θα πάρει κάτω από 15%. Εγώ για να πω. σου τα... πω και 10, δεν θυμάμαι τώρα. Για να πω και τα δικά μου, νομίζω ότι το έργο Τσίπρα, όπω είχα πει από την αρχή που είχε βγει και όλοι πίστευαν ότι λόγω της παρουσία τη Ελλήνη στον Ταύρο, στον Εγώκερο που ήταν στην Ορκομοσία, ότι θα κράταγαι, είχα πει ότι. Ε, δεν θα την παλέψει πολύ το παιδί Και αρχίζει μια κατάσταση διολίστησης Βέβαια, για να πούμε από την άλλη Είναι ή δεν είναι τώρα αυτό Πες μου, λόγω της Ελλήνης τον τάβρο, Δηλαδή υπάρχει αστρολογική πρόβλεψη Που να βασίζεται σε ένα δεδομένο Όχι Ε, λοιπόν. ε Θεωρώ όμως ότι ο Τσίπρας έτσι όπως πάει ε, Πάει να, παίξει, πάει να πέσει με τα μεγάλης δόξας. Και για να απαντήσω και σε ένα ερώτημα, ε, είναι πολύ πιθανόν... η αριστερή αποδείχτηκαν, δεν ξέρω αν είχε προλάβει, τα, τα προλάβει γιατί είσαι και λίγο μεγαλύτερος από μένα τώρα μην καρφωνόμαστε με τις ημερομηνίες. Αυτή η αιτία παλιά... αποχώρηση τώρα, να πετάξω σαν τον Άδωνη τα μικρόφωνα έτσι, έτσι, έτσι. εδώ και να αποχωρήσω. Ε. Ε, παλαιότερα δεν <laughs> ξέρω τα τάχες προλάβει τα μπουφανάκια, τα double face που είναι... Ναι. Ο Τσιπρά ξεσ... βγήκε με το... αυτό το σωμόν το περίεργο που Φέγκιζ ήταν από έξω άνεση, κάπου μέσα από έξω. Τον Εκκριζέ. Ωραία. Ναι. Και τώρα ε, πάει. Δεν έγινε ρόμπα, φοράγε ρομπίτσα. Πάει Φάει. τώρα να ξαναβάρει λίγο τον Περέ τη Επανάσταση. Σημειώστε τα. Αυτό το έχουμε πει. Είναι... <κυρίζει> <κυρίζει> η... Το πρωί ή το βράδυ. Αυτά ήταν όλα κόλπα για εσά του αριστερού το συνιστόσα. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκού εσωτερικού ήταν ποτέ πραγματικά κομμουνιστικό, με την έννοια που δίνουμε στα κομμουνιστικά κόμματα τώρα. Πού έβγαινε στην Αλφα, σε <laughs> έβγαινε, ρε παιδιά. <laughs> Κατασύν, νομίζω αυτό ήταν. <laughs> Και τα στελέχη του είναι όλοι. Τα περισσότερα, τα στελέχη δύο, με. Ξυλοβιωτικού επίπεδου. Τι ώρε έχω δέχτη. Δεν το λέω αυτό ούτε για καλό ούτε και για καλό. Κάπου με είπε αριστερό <laughs> και να που μου είπε ο Βασιλάκο θα σε κάνει Ολυμπιακό. Δηλαδή... Ο Βασιλάκο θα πάρει, πάρει να ψυχοφάρμακα μετά τη δουλειά. Άρα πάμε... στην Ελλάδα για μορια. Τιμωρία... Εγώ μία, είπα του στέλνουμε ψυχολόγο υπάρχει. τον Γιώργο για να τον υποστηρίξει. Μα τσότα, μία τιμωρία yeah. υπάρχει του αριστερού στην Ελλάδα. Να πάνε στην πλατεία στη Μόσχα και στα Τύρανα και να πούμε μα τα Θα του πετσοκόψουνε. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλη τιμωρία. Ναι. έχουν βρει εδώ το μαγαζί τη Μαλακία και λένε ό,τι του σκατέβει και θεωρούν ότι είναι πολιτική άποψη. Από τώρα. εκεί και πέρα, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία. Αυτό τώρα με του μετανάστε. Εσύ είσαι και φίλο. Χρόνο Κατράγωνο Ποσειδώνα. Τι εννοεί φιλικά, Διακείμενο. Έτσι, νομίζω ότι έχει μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση. Έχω μια ανθρωπιστική προσέγγιση ναι. μέχρι ένα σημείο. Α. Όχι γενικό και αορίστος Αν και λίγο, φέρνει, δηλαδή. Όχι, όχι, δεν θα καθόλου. Εκτιμώ ιδιαίτερο τη μουσουλμανική θρησκεία. πλην όμως όποιο έρχεται σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει Δηλαδή. Ε, ασφαλώς και πρέπει να ασφαλώ και πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια στου μετανάστε και όλο αυτό το πράγμα. Επίση να μιλάμε και ελληνικά. Λαθομεταν γιατί βγαίνει του ΣΥΡΙΖΑ και λένε διάφορα πράγματα του τύπου όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες Στα ελληνικά λαθρομετανάστης σημαίνει λαθρέο μετανάστημα. Δεν, είχα... δεν τον υποβιβάζει αυτό το πράγμα. Σαφώ και είναι άνθρωπο και οι άνθρωποι να πρέπει να Βεβαίως, Απ' την άλλη δεν μπορεί να έρχεται και να κάνει τζιχαντιστικέ δηλώσει στη χώρα που ζω εγώ, Διότι να. δεν θέλω να είστε εδώ αύριο το πρωί να κάνει εκπομπή με μπουργα. Πώ θα το κάνουμε, δηλαδή. Ναι. Κοίτα, εδώ βασικά πήκε... δεν θα ήταν άσχημη γιατί κόφει λίγο ο στα Ο άλλο μπήκε ε, στο ναι, μετρό ναι, και τάσπασε. Από, από αυτή την άποψη, ναι. σε Και, και χώρε που έχουν τεράστιο ποσοστό, πάνω από 8% του Μουσουλμάνου, <συλίμανες> έχουν πρόβλημα, παιδιά. Ο, ο άλλο μέσα στο ηλεκτρικό τάσπασε. Το γράψαν και εφημερίδε πώ το πάθανε δηλαδή. Και φώναζε Αλάχα να πούμε, και yeah. περιλαθήκαν όλοι μέσα. Τώρα, το τότε... λοιπόν, Εγώ έχω έβαλε... και φωτογραφία στο Ιντερνετ που κάνω σεμινάριο και πίσω μου υπάρχει η λέξη τζιχάτ που δεν ξέρω αν την έχει δει, που έχω γράψει στον πίνακα. Δεν είχα τέτοια. Τιμή. Ε, υπάρχει, άμα ψάξει, θα την βρει στο Ιντερνετ. Η λέξη τζιχάτ ε, είναι. Το σπουδαία. συμβολικό αυτή κίνηση που έκανε η κυβέρνηση να του βάλει στο τάκ πώ το βλέπει. Για σπορ. Για να. Αθλούνται. Γιατί... Εγώ έχω πληροφορία ότι άμα μην είναι πολύ καιρό στο Τάικ Βοντό... ...θα κατέβουν κάτι που κάνει μου Θα έχουμε λίγο ναι. σύγκριση πολεμικών τεχνών εκεί. Γιατί πρόσεξε να δεις 18, 22, 23. Είναι λίγο μέρες με ουράνιαν βέβαια. Ε, ε, το λάθος για μένα της κυβέρνησης είναι ότι... ...δεν κατορθώσε να πιέσει το θέμα... ...και εμφανίστηκε ο κύριο ε, φυσικό και ηθικός αυτουργό, ...δηλαδή η Τουρκία... Να έρχεται σαν σωτήρας και να παίρνει και τρία δίσποσα πήρε Θα Έτσι. τα πάρει τυματικά βέβαια yeah. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος mm -hmm. Ο ψαγμένος λέει τέτοια λέγες σάκι, να σε πάρουν σηκωτό mm. Τι να πω, εγώ δεν είπα η πλευρά δική μου είναι στη μέση mm. Δεν mm. είναι... Υπέρ, όχι, ρόξα, τι συμβαίνει Έτσι. τώρα, επί το συναντάμε Επίσης, διάμενει, συ, μας... συγγνώμη να πω κάτι τελευταίο Αν δεν είσαι μαλάκα στην Ελλάδα, σε θεωρούν χρυσαυγήτη απ, απ' την άλλη Δηλαδή καταλάβες σου πάνε Απ' την άλλη οι μετανάστες Αν πει ξε... καμιά λογική λέξη, όπως είπε εσύ, Α, ναι, σε θεωρούν χρυσαυγήτη Επίσης, να οι, οι μετανάστες, όπως έχει δείξει η ιστορία Έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών που πάνε Δηλαδή, ναι. Γερμανία δεν φτιάχτηκε από το μεταναστευτικό. Ναι, αλλά δεν... πήγαινε με κάρτα υγεία, κάρτα εργασία. Στην Φυσικά, Αμερική, ξεβαίνα, να υπάρχει. Άκουγα, άκου, ναι, αυτό το λέει ένα μεγάλο παράδειγμα. Γιατί είσαστε <σταστασί> πιο νέοι. Παραμύθι, στην Αμερική όχι. και τώρα δεν μπαίνει μέσα, ούτε ο Έλληνα χωρί βίζα. Φυσικά, ένα. Νοίτε. Σε γυρίσουν πίσω με το ίδιο αεροπλάνο. Ναι, ναι. Όχι όπω πήγαν οι δικοί μα στο Πακιστάν. Δεν του πήραν οι Πακιστανοί του Πακιστανού και μα του ξαναστήλανε γιατί είμαστε μαλάκε. Περνάγανε από το Έλλη Σάιλαν, γκαστρωμένε, ξεγκαστρωμένε αυτοί. Όποιο δεν ήχτανε καλά, με το ίδιο πλοίο γύρισε πίσω. Mm. Μην ακούω κουτά, όχι για το θέμα που είπε. Mm. Γιατί ακούμε στην τηλεόραση αυτά και ψήνονται οι χαζέ, οι χαζοί, τα πιτσιρίκια, συναισθηματικά. Σε κοιτάγανε και στα δόντια. Τελεία. Άλλο μετανάστη, άλλο εισβολή. Εδώ δεν είναι μετανάστε, εδώ είναι εισβολή. Yeah. Έτσι, για να συνομούμεθα. Και άμα βγαίνει ο πρόεδρο. Τη κυβέρνησης και λέει δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα μου κάνει υποψία ο άλλος λέει τα μάρμαρα ελγύνια η άλλη λέει ορθογραφία είναι έτσι η άλλη λέει συνοστισμό το παιχνίδι είναι στιμένο τώρα κάντε και εσείς τι προβλέψεις σας παρακαλώ εγώ από την άλλη πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το έργο με του τζιχαντιστές ε, γιατί εδώ πέρα δεν έχει μπει ένας τζιχαντιστής άμα βρει στα κιλά μου είναι όλοι fit ναι. Όχι ότι έχουν κάτι τα κιλά Μα σημείο αναφορά στο γάλα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τσιχαντιστή 60 χρονών 70 Ναι Βάζουν εκεί 5 παιδάκια 6 γυναικούλες και περνάνε Βέβαια για να πω ε, Να πω και κάτι άλλο Αφού εξαντλήσαμε αυτό Μην το κάνουμε γιατί θα μας πούνε ρατσιστέ, Ξέρω εγώ υποανάπτυξους Και τα λοιπά και θα στεναχωρηθείς τώρα εσύ ε. δεν δε, δε θέλω να προκάλεξες ναι, ε, Πιστεύεις ότι η Ελλάδα Μπορεί ε, Να διαχειριστεί Αυτό το πράγμα Το μεταναστευτικό εννοείς Όχι από μόνη της όχι Ωραία. μα τι να δι... ε, Δεν είναι μόνο Γιατί τα ρίχνουμε όλα στο Τζίπρα Στο Σαμαράς ο οποιοδήποτε ε, ε, Δεν είναι αφεντικά Μπράβο σου, mm. τώρα το πες έτσι, έτσι, μια διαχείριση, ακόμα και μέσα στο κόμμα τη είναι. είναι ένας μάνατζερ ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί διάφορες τάσεις μέσα σε ένα κόμμα Το αν τα καταφέρνει ή όχι, θυρωρή, καλά θυρωρή. είναι άλλη ιστορία Εγώ yeah. καταρχήν πιστεύω, έτσι, τώρα, εντάξει Πιστεύω ότι αν θέλανε, μπορούν να τη διαχειριστούν την κρίση Αυτή Αφού την επιδο... επιδοτείται, μαζεύουν οι φαγίτε. Είναι επιδοτήτα αραίτε. Αραίτε. Η, τώρα... η κρίση. Μην τρελάθουμε παίρνουν το κεφάλι από την Ευρώπη για να κρατάνε εδώ του λαθρομετανάστε. Εγώ ασχολούμαι το κεφάλι. Πούμε και ένα παλικάρι που με βλέπει και λες, <σοίλιο> Τι Εντάξει, το λες τρώει το φαγητό. Άμα μου πει πήγε νεομόνιο, <σοίλιο> θα σου πω: Γάμα, λάκα είσαι. Να πάω. Μου φάνησε ζωντανό. Ωραία. Σαφέστατα είναι άνθρωποι. Ωραία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τώρα που έχουμε και τον Ποσειδώνα, ωραία, σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα της Ελλάδας και έχει έρθει και ο Κρόνος εκεί, δεν είναι... Δηλαδή... Ναι, αυτό μπορεί να οθήσει και σε λύσεις κάποια στιγμή όμως. Έστω ναι. και με ζόρικες λύσεις. Ωραία. Έτσι, υποπίεση. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τέτοια γιατί και ο κόσμος λέει πάμε να δούμε λίγο... Το έχω πει με φαν του ανθρώπου, θεό, α πούμε, δεν το συζητάω. Πούτιν. Ε, κοίταξε, ο Πούτιν αυτή τη στιγμή. ή μάλλον να το θέσω αλλιώ. Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι έχουν κάνει τόσε απανοτές βλακίες στη Μέση Ανατολή που έρχεται ο Πούτιν σαν σωτήρα τώρα εκεί πέρα, να λύσει το πρόβλημα. Προσπαθούν πάλι να τον στριμώξουν. Υπάρχει. Ε, μια σειρά στρατηγικών και τακτικών κινήσεων τελείω αψυχολόγητων, κατά τη γνώμη μου, από την πλευρά του ΝΑΤΟ και τη Αμερική. που δηλώνει και πανικό. Βέβαια. Ναι, φέτο, να ξαναδεί, υπάρχει ένα. Λοιπόν, παγκόσμια πρώτη, το κάνω αυτό στην εκπομπή σου. Το έχω γράψει και στον Αστρολόγο το Έτσι, περιοδικό. Έχετε δώ δώσει καμιά είδηση, τι να Και το Μάιο θα το δημοσιεύσω και στο τεύχο τη ΣΑΡ. Έχουμε ένα φαινόμενο σχετικά σπάνιο που λέγεται Διάβαση του Ερμή. Mm -hmm. Transit of Mercury. Αντίστοιχα υπάρχει και η διάβαση της Αφροδίτης, ακόμα πιο σπάνια, που έγινε το 12. Έτσι, το, η διάβαση του Ερμή έγινε το 3, έγινε το 6, θα γίνει φέτος 9 Μαΐου και θα ξαναγίνει το 19. Γίνεται 13 με 14 φορές μέσα σε έναν αιώνα. Θα γίνει στις ε, 19 μοίρες, 20 μοίρα 19 και κάτι ψηλά του Ταύρου, mm -hmm. Και είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή τι εννοούμε διάβαση του Ερμή. Ουσιαστικά είναι έκλειψη του ήλιο από τον Ερμή. Περνάει ο Ερμή μπροστά από τον ήλιο, ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Φυσικά δεν μπορεί να τον κρύψει. Είναι σαν μια κουκίδα. Ναι, Αλλά είναι ένα φαινόμενο που έχει ε, τεράστια. Σημα... Καθολούς, ε, σε σε παγκόσμιο επίπεδο εκείνη. τρελά. Ωραία. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο. Ε, συμβαίνουν πάρα πολλά ε, με αυτή την ιστορία. Έχει να κάνει με γεωφυσικά φαινόμενα. Έχει να κάνει με θέματα αγορών και χρηματιστηρίου. Έχει να κάνει με ανεξαρτητοποιήσεις κρατών. Αυτό συμβαίνει συνήθως Νοέμβριο ή Μάιο στο Σκορπιό ή στον Ταύρο. Και τα περισσότερα είναι στο Σκορπιό. Α, ε, φέτος είναι στον Ταύρο. Mm -hmm. ε, θα σου πω κάτι για να καταλάβει η σημασία του. Ουσιαστικά το χτύπημα που έγινε στο Παρίσι mm -hmm. έγινε με τη νέα σελήνη 19 Σκορπιού. Α, δηλαδή ουσιαστικά ενεργοποίησε αυτή την ιστορία γιατί αυτό δουλεύει ήδη δεν θα δουλέψει αφού γίνει όταν γίνεται και σκέψω ότι το Φεβρουάριο έχουμε Νέα Σελήνη 19, Ιδροχώου με τετράγωνο άρι που σημαίνει ότι στη Νέα Σελήνη του Φεβρουάριου γύρω εκεί περιμένουμε παρόμοιο συμβάν με αυτό της ε, Γαλλίας ή γεωφυσικό συμβάν ή κάτι, α, κάτι αντίστοιχο εν πάση δύσκολο Ωραία Τώρα τίποτα... Α, και αυτό έχει να κάνει... Ε, το έχω γράψει και στο facebook και είδα ότι είχε ενδιαφερθεί πολλοί κόσμο με την ανεξαρτητοποίηση του κουρδικού κράτους. Το θέμα είναι ποιο κουρδικό κράτος θα γίνει. Ωραία. Και Δεν έρχομαι τόσο απλό εδώ, εδώ, εδώ το θέμα. Επειδή είμαι και λίγο προβοκάτερ από τη φύση μου. Ε, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να έχει κάποιο έτσι... επιρροή θα λέγαμε, στην Ελλάδα, σε τίποτα Κούρεμα καταθέσεων, τίποτα αλλαγές, ξέρω εγώ. περίμενε, Α, περίμενε να ολοκληρωσω το συλλογισμό μου. Γιατί με βάση και τη δική σου υπόθεση του 1830 το χάρτη μιλάμε και του Γιάννη του Ριζόπουλου και τη δική μου άρα αυτό συμβαίνει μέσα στο 12ο. Της Ελλάδας είναι Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να βγάλει κάτι, ξέρω εγώ, τι γνώμη ξέρω. Τώρα το εδώ. Ε, θεωρώ ότι... Το μεγαλύτερο κομμάτι στο οικονομικό παίζεται τώρα, δηλαδή Νοέμβριο-Δεκέμβρη, με την προοδευτική σελήνη σε... στην 5η μοίρα των παρορμητικών, mm -hmm. που επηρεάζει άμεσα το οικονομικό και το και οικονομικό έχω παρασκήνιο κλπ. Λοιπόν, έχω κάνει μια στατιστική μελέτη που δείχνει ότι η επικίνδυνη μπάντα για την Ελλάδα είναι μεταξύ τη 5η και τη 9η μοίρα των παρορμητικών. Όλα τα μεγάλα γεγονότα εκεί έχουν βγει. Ναι, γιατί εκεί έχουμε την προγενέθλια έκλειψη της Ελλάδας και έχουμε επίσης το τετράγωνο δια Πλούτωνα ακριβώς σε αυτές τις μοίρες, το γενέθλιο, στο mm -hmm. οροσκόπιο του 1830 και φυσικά την, τη, σελήνη, τη σύνοδο Σελήνης Πλούτωνα στο οροσκόπιο της μεταπολίτευσης. Δηλαδή δεν είναι από παντού αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε οικονομική σφίσος γεγονότα, αλλά ε, πρόσσεξε να δεις Αυτά μπορεί να έχουν διπλή σημασία, ανάλογα πώς θα το δει κανένας. Δηλαδή, αν είναι κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, πέτυχε. Mm -hmm. Βέβαια, κάποιο άλλο θα έρθει να πει, ξεπουλήθηκαν οι τράπεζες. Οκ, okay, oh, yeah. ο καθένα από όποια οπτική το βλέπει. Λοιπόν, ε, εδώ πέρα έχω θα απαντήσουμε δύο ερωτήματα και να πάμε σε κάνα τραγούδο εκεί που έχω να βάλει και ο Χόχερ. Ε, το πρώτο είναι, ε, Θανάση, θα πες μας τη δική σου πρόλεψη για Τσίπρα. Ε, νομίζω ότι ο έπερας θα τα περάσει όλα τα μέτρα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Mm -hmm. ε, θα έχει δυσκολίες και θα Άδεμα. έχει και άλλες το καλοκαίρι. Α, το πας τόσο μακριά. Ναι, ναι. Και άμεσα θα έχει και το καλοκαίρι, αλλά θεωρώ ότι θα τα περάσει και έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του. Ναι. Οκ. Okay. Ναι, πείτε, και ναι, δεν ναι, έχει πρόβλημα. και αντίπαλο είναι ο εαυτός του αυτή τη στιγμή Όπως όλοι βλέπουμε δεν χρειάζεται αστρολογική Άρα. πρόβλεψη Έτσι η Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα Άρα. Έχει ήδη Άρα. και αυτό το είχαμε προβλέψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια εντάξει, τα... Η Νέα Δημοκρατία παίζει στην ίδια ιστορία που παίζουν και οι τζιχαντιστές ε, ε, ε, βέβαια... Άρη στη μέση του ζυγού Ναι, ναι ε, βέβαια με ένα η εξέπληξη Νέα Δημοκρατία Γιατί είχα διαβάσει στις τελευταίες εκλογές ότι θα ναι, καλά, κέρδιζε Λοιπόν, και εγώ θα γίνω... Η Νέα Δημοκρατία είναι τζιγκαντιστέ, Δηλαδή. Αυτοκράτορα φασών των Ρωσικών. Αυτοαρχινόπολη. Αστρολογικό λέω, ρε. Α, όχι, αλλά έχει παρεμφερεί έτσι. Άρα θα κόψουν όχι. το λαιμό του μόνοι του. Αυτό ήθελα ναι, να πω. Ναι, ναι. Αυτή θα κάνουν <laughs> χαραχήρι... Έχει Μέχρι 14 ριζιγού είναι η δημοκρατία. Εκεί <laughs> έχει ένα δύσκολο πράγμα. Χτυπιέται τώρα και πάμε για διάσκηση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι να ναι. φρεσκαλιστούμε, ναι. να γρασάρουμε και λίγο το λαιμό μα. Γιατί δεν μου κάνετε μακάρνα και μου κάνουν λάθο. Θα βάλω ένα, επειδή είπε για το πεπρωμένο πριν. Έτσι. Θα βάλω το πεπρωμένο. Έτσι. Φυγή είναι αδύνατο. Ναι. Στην μπάλα εδώ με έχουν τρελάνει Και δεν ξέρω τι να κάνω Λοιπόν Albedo14.com Ακούμε την εκπομπή Άγνωστοι επισκέπτε. Ε, ναι <laughs> <laughs> Το φουλ του Άστρου Με τον κύριο Ματσότα Εδώ το Θανάση Και τον κύριο Κανχάις Ρουμενίγκε Ότιγκερ ε, Albedo14 σαββατοβράδυ 8 Πάντα εδώ ένα. Δεύτερον, αύριο μην χάσετε του άγνωσου επισκέπτε. Έχουμε εξωγήινου, έχουμε UFO, άτια κλπ. Ταξίδι στο άγνωστο με τον ερευνητή συγγραφέα και εξαίρετο φίλο, τον κύριο Θανάση. Δεν αύριο. Γιατί θέλουμε να θυμηθούμε αν εκείνο το φω των τριών μάγων ήταν UFO, ήταν προβολέας, ήταν LED. Τι ήταν που του τρει μήνε του έδειχνε το δρόμο, είπα και εγώ τώρα την ίδρυγκά μου. Άρα. Για συνέχισε. Άρα δηλαδή ο Χριστός πρέπει να ήταν η Τι Φογχόμ Μπορεί να ήταν στενή επαφή τετάρτου τύπου που να ξέρω Ώρα. εγώ Λοιπόν πάμε λίγο καταρχήν για να απαντήσω λίγο κανένα δύο που ρωτάνε κάποια πράγματα διαδικαστικά Αυτή η εκπομπή είναι θα λέμε πέντε και λίγο πιο ελεύθερα Χωρίς έτσι αυστηρή σκαλέτα Θα πιάσουμε λίγο... Θα πιάσουμε λίγο τα Αυτά που λέμε Και να το κάνουμε και λίγο πιο χιουμοριστικό Διότι ούτως ή άλλως Η επόμενη εβδομάδα Θα βαρεθείτε να μα ακούτε Και θα έχετε Όσο το δυνατόν περισσότεροι Να μπείτε μέσα Χωρίς να έχετε πρόβλημα Μας την πέσαν οι Κινέζοι Διπλάσαμε, Διπλασιάσαμε τη χωρητικότητα Να πούμε στους φίλου. Μπορούν να μπουν τόση και άλλοι Ήδη έχει υπερβεί την παλιά χρωτικότητα η στιγμή που μιλάμε και να πεις την ε, special εκπομπή σου για να το σημειώσουν άσχετα με τι αναρτήσει που θα κάνουμε. Επίσης, δεν θέλω μέσα στο chat να τσαγκώνεστε. Εντάξει, έχουμε μια εκπομπή. Η εκπομπή αυτή είναι ε, καταρχήν παρεΐστική. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε για και τα λοιπά. Η Χριστίνα λέει, ο Κάρλ έλεγε σε παλαιότερη εκπομπή ότι δεν βλέπει να περνάει τα μέτρα του Τσίπρα, έστω και αν ψηφιστούν. Δεν, δεν έχω πει να τα περάσει, έχω πει δεν θα λειτουργήσουν, δεν θα ισχύσουν. Ο καλεσμένο τώρα λέει ότι δεν θα έχει πρόβλημα να τα περάσει όλα. Τι θα γίνει τελικά, Χμ. Καλά, το ο καθένα μπορεί να έχει τη γνώμη του. Δηλαδή έτσι, μπράβο. Κάνουμε τη δημοκράτη. Δεν υπάρχει περί γνώμη που γνωστή άποψη, γιατί θα μα κόψει και το. Επίση, ακριβώ μπορεί να τα. Εγώ πιστεύω ότι ε, θα μπουν λεφτά κάποια στιγμή και θα αλλάξει ξαφνικά το οικονομικό τοπίο τη χώρα. Προ το καλύτερο. Λοιπόν, ψαχνόμενο έχει μια πολύ ερώτηση, όπω και η Κατερίνα. Θα ανάσει πάμε λέει προ Ρωσία μεριά κάποια στιγμή. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αν ο Ερντογάν βγάλει το 16 το ή τον καθαρέσουν ή τον καθαρίσουν, α πούμε. Ναι, όλα αυτά είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Mm -hmm. Εγώ την γνώμη μου την έχω γράψει στο βλογκ. Mm -hmm. Θεω... mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι το να πάμε... Mm -hmm. Ρωσία μεριά είναι σωστή εξωτερική πολιτική. Εξωτερική mm -hmm. πολιτική είναι mm -hmm. με όλους, όσο μπορώ. Εξάλλου, γι' αυτό και δεν υποστήριξα το θέμα του αγωγού. Mm -hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι... Ναι, θα παίξει με Ρωσία πώ Κάνω, εμπορική... Κάνω εμπορικές συμφωνίες... Υψους 30 δις παράδειγμα και αυτό είναι από μόνο του μια στρατηγική συμμασία, συμμαχία mm -hmm. που δεν μπαίνει στη μύτη των Αμερικάνων με αγωγού και τα ρέστα. Θεωρώ σωστή κίνηση να τα βρούνε με το Ισραήλ διότι μοιράζεται η Μέση Ανατολή, η Τουρκία θα κοπεί. Οπότε εμείς με το Ισραήλ μπορούμε να παίξουμε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο άνετα και αυτό είναι μια στρατηγική. Το πώς θα μας βγει είναι άλλη ιστορία και το τι θα γίνει και στη Μέση Ανατολή τώρα, γιατί το κουρδικό mm -hmm. δεν είναι απλή ιστορία. Μπορεί να ανεξαρτητοποιηθούν τα τρία καντόνια που είναι βόρεια της Συρίας, mm -hmm. αλλά παίζει και το άλλο. Υπάρχουν και οι Κούρδοι του Ιράκ, οι οποίοι είναι φιλότουρκοι και oh. παίζει το σενάριο το οποίο ε, σχεδιάζεται από το 2011. Mm -hmm. με τους γάλους και τον Ερντογάν να παρκάρουν τον Ίσης στο Ιράκ, να φύγει από τη Συρία, να τον παρκάρουν στο Ιράκ και να αναεξαρτητοποιήσουν τους Κούρδους του Βόρειου Ιράκ που είναι πολύ διαφορετική ιστορία και αυτό mm -hmm. είναι πολύ δυνατό σενάριο, γι' αυτό έχει μπει ο Πούτιν μέσα τώρα και έχει παρκάρει τους έστετε 400... τετρακόσα και δεν σηκώνεται πεταλούδα Α, Ακριβώς αλλά Άραία. τον πάνε είναι μονόδρομος για τον Πούτιν Και ο Πούτιν ξέρει πολύ καλά Ότι όσο τον στριμόχνεις mm -hmm. Τόσο ισχυρότερο γίνεται Άραία. Οπότε για να... να Δώσουμε έτσι λίγο ένα Αν μπορούσες να χαρακτηρίσεις Τη χρονιά Τόσο σε Ελλάδα Όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο Πώς θα τη χαρακτηρίζεις Το 16 εννοεί. Να δώσω το χαρακτηρισμό Να δώσω ένα χαρακτηρισμό mm -hmm. Είναι χρονιά ξεκαθαρίσματος Ασκήσεις ψυχρεμίας Που είχα γράψει και στο του Αστρολόγου Ωραία. Ασκήσεις ψυχρεμίας Όταν Γιατί... πάει ο Κρούνος στις 15 Τοξιότητα πάνω στον Άρη της Ελλάδας Τι θα σημαίνει για την Ελλάδα ε, Κοίταξε Θεωρώ ότι μια διέλευση Δεν φτάνει για να φέρει έτσι. σοβαρά γεγονότα έτσι, Χρειάζεται έτσι. σε όλα τα οροσκόπια Προσωπικά ή χωρών Ή οτιδήποτε χρειάζεται να συνάδουν και τα προοδευτικά. Ωραία. Ο Αλέξανδρος λέει το 2016 θα έχουμε ανάπτυξη, βλέπετε να έχουμε ανάπτυξη και αν είναι, πόσα χρόνια περίπου θα έχουμε, χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το 2016 θα υπάρχει ανάπτυξη. Ε, ήδη ο Σονούπο θα, δια, θα διαφανούν κάποιες αλλαγέ, το έχω πει από τι 22-12 του. Αλλά νομίζω από 21-25 και εκεί θα φανεί και οι πληγές... Της Τουρκίας στον τουρισμό και στα αγροτικά προϊόντα Θα δώσουν απίστευτη ύφεση στην Ελλάδα Όσοι ξέρουν στοιχειωδό, όχι απαραίτητα οικονομικά Αλλά μαθηματικά της Πέμπτης Δημοτικού Θα καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά Τώρα επίσης λέει Θανάση θα αλλάξουμε νόμισμα Ή θα έχουμε παράλληλα δύο ή δεν θα γίνει τίποτα Τίποτα δεν θα γίνει okay, Ο Θανάσης λέει δεν θα γίνει τίποτα και πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Υπάρχει, υπάρχει το εξή. Mm -hmm. Ο Τσίπρας ουσιαστικά και πρακτικά θα βγει αλόβητο με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να έχει γίνει και πάει φούλια την αναδιάρθρωση του χρέου. Mm -hmm. ε, Επίση, παίζει πάντα το σενάριο, εγώ αν ήμουν ο τσίπρα προεκλογικά, ξέσει θα είχα κάνει. Mm -hmm. Δεν θα είχα διώξει το λαφαζάνη. Yeah, θα... Δεν θα είχα αφήσει yeah. <laughs> να φύγει ο λαφαζάνη. Mm -hmm. Ο, ο κόσμο, καλό ή κακό, ψήφισε τον τσίπα. Δεν ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι έτσι. Θα αφι... Αν ήμουν ο Τσίπρας και ήθελα να μείνω στα πράγματα Θα φτιάχνα ένα άλλο κόμμα ναι. Που θα περνά ε, Μεσαίο χώρο Και λοιπούς και λοιπούς Και θα φτιάχνα ένα νέο συνδυασμό Αυτός λοιπόν ο νέος συνδυασμό Πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο εξάμεινο Εγώ βέβαια από τη δική μου οπτική Αυτό που έχω δει βεβαίω. Εγώ αυτό που έχω δει Είναι ότι μπαίνουμε σε μια α, τραπεζική περιπέτεια η οποία, τι να το εξηγήσω έχει γίνει, σε πρώτη φάση κάποιες τράπεζες, ίσως μικρότερες, δεν περάσουν το τάστρες τεστ και τα λοιπά και θα φανεί ότι η αναδιάθρωση, όχι η ανακεφαλαιοποίηση, συγγνώμη, δεν τους φτάνει, οπότε θα πάμε σε κατάσταση resolution. Αυτό θα φανεί άμεσα, ξέρεις, Έτσι. από πού? Mm -hmm. ε? Από την τράπεζα δικής. Η Τράπεζα ατικής είναι το κλειδί. Γιατί? Γιατί είναι τράπεζα που δεν μπορεί να κάνει το δούνου του και τίποτα. Γιατί ανήκει το την πλειοψηφία ε, την έχει το, ταμείο, το Τσμέδε των Μηχανικών, να, ναι. το οποίο μπήκε full στην αύξηση. Mm -hmm. ε, δεν ελέγχεται αν καλυφθεί το ποσό που έχουν βάλει. Αυτό πιστεύω είναι ιστορική νίκιο για την τράπεζα. Για την Ελλάδα είναι νίκη αυτό. Γιατί είναι η μόνη τράπεζα η οποία δεν υπόκειται έτσι στους κανόνες του δούνου του. Δεν έχει ανάγκη, ούτε από ανακεφαλαιοποίηση ούτε από τίποτα. Άρα. Και αυτό θα φανεί άμεσα τώρα κατά πόσο θα την καλύψει. Και εγώ πιστεύω θα την καλύψει. Ε, το ένα είναι ε, για το χρέος τι βλέπουμε, μια ερώτηση. Αν τελικά κουρευτεί. Ναι, ναι, θα πάει σε ένα διάρκος. Τώρα με ποιο τρόπο και πώς. Δεν είναι αστρολογικό, Ωραία. δεν μπορώ να το πω αστρολογικά. Το σενάριο επανασύνδεση ε, Λαφαζάνη-Τσίπρα ε, για την πτώση των ποσοστών υπάρχει? Υπάρχει το σενάριο Τσίπρας, φόφη, κάποια από το ποτάμι και νέος σχηματισμός. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή νέο παράμυθι. Το... Ναι. Για... Λέει ο έως που ναι. είναι λίγο ψαγμένο Ο Άντερσεν άτομο. είναι διαχρονικός ε, Καλύφθηκαν τα 580 Από τα 745 εκατομμύρια Ναι ναι ε, και, εμ... και παίζει να καλυφθεί και τα υπόλοιπα Ωραία. Το παγκόσμιο κράχ δεν θα ξεκινούσε τώρα Νομίζω ότι οι ενδείξεις υπάρχουν για το... Ναι βέβαια ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Εγώ κάποιο χτέρ στο ΡΙΑΛ που είναι Νούμερο 1 σταθμό στην Ελλάδα Στην ισογραφία mm -hmm. Δεν θα πω τα ονόματα, Το ακούω γιατί ακούω και τον έλεγανε άτομα που είναι αριστεροπασόκι δηλαδή οι δημοσιογράφοι mm -hmm. κλεφτοκωτά. Ποιον, τον Τζιπρά. Διότι βάζει ένα νόμο, βάζει αναπροσαρμογή του νόμου, μετά βάζει ότι έρχεται από πέρυσι ο νόμος και ξέρω εγώ, άλλα έλεγε πριν, άλλα μετά. Η δημοσιογράφη του ΡΙΑΛ και ξέρει ποι είναι στο ΡΙΑΛ. Ναι. Η συγκεκριμένα τη λέξη αυτή την είπε η κυρία Μακρύ, η οποία όταν ήταν στο Άλτερ έσχισε τα ημάτια τη, ότι έλεγε ο Βενιζέλος, το έλεγε σωστό. Και τον είπε κλεφτοκοτά Η κυρία Μακρύ Ωραία Λέω και ονόματα εγώ Για να δούμε τώρα και κάτι άλλο Αφού τα είπαμε αυτά Δώσαμε λίγο χρώμα Έτσι Το τι έχει να συμβεί Τα υπόλοιπα τα περισσότερα είπαμε, είπαμε Θα τα πούμε Την επόμενη εβδομάδα ναι. Που θα είμαστε πιο γέροι και δυνατοί Κατερίνα λέει Καρποδίνη έχει αιμονή με τον Τσίπρα Όχι έχω αιμονή να μην είμαι μαλάκας Αυτή ναι. είναι η αιμονή μου χρονών. Ωραία. Μην έχω ε, ε, Ευτυχότη, δηλαδή Σαν Θανάσεις ας πούμε Βλέπω το κινητό σου Το εξεπερίω από τη θέση Και έχεις <laughs> <laughs> κράτησει έτσι Κάτι άρχια; <laughs> Τι έχεις να μάσπεις έτσι Τι θέλετε κανένα. μαργαριταρί; <laughs> Πάμε λίγο γιατί ξέστα yeah. Πώς το λέγει το τραγούδι Diamond John forever Εντάξει Perl Stans forever ας... Ναι. Έχουμε πολλά μαργαριτάρια Τι θες να σου πω Για τον αστρολογικό χώρο ε? Ε, Για τι να πούμε, Για τους Υπό, Ναι, Έχουμε πολύ πράγμα Αυτό που έχει πει Πολύ γνωστοί αστρολόγος Ας πούμε σε μεγάλο Κανάλι Ο. Πολύ μεγάλο Τι είδες τώρα Αντομοϋποπτό ε, Η η πανσέλινο, mm. η, η έκληψη που τυχαίνει να είναι και πανσέλινο. Ωραίο. Waouh, ένα ε, Εντάξει. Κάποιο που δεν ασχολείται από την αστρολογία μπορεί να έχει, με την αστρολογία μπορεί να έχει ξεχάσει από το δημοτικό που το έκανε ότι η έκληψη η σελληνιακή είναι πάντα πανσέλινο και η ηλιακή είναι πάντα ε, νέα σελήνη. Η έτσι. Η, η έκληψη που όλο τυχαίο αυτή τη χρονιά είναι και πανσέλινο. Ναι. Ε, Οπότε εκεί. Και, και το συγκεκριμένο άτομο μετά σου εξηγούσε το, τι θα φέρει και στη ζωή σου α, αυτό δηλαδή, το πράγμα. Ξέρεις, Έτσι έχει με, με ένα τηλέφωνο μια κυρία. <σχ> λέει, θέλω <σχ> να δείτε λίγο τα αστρολογικά μου. <σχ> ναι, λέω: Πείτε με μερομηνία αύριο. Μου λέει γέννη, ε, ώρα γέννηση: Μου λέει δεν έχω. Ε, λέω: Πρέπει να βρούμε λέω, την ώρα γέννηση για να προκύψει και ο οροσκόπο. Αμήν το ψάξετε, λέει οροσκόπο, Λέει έχω ταύρο. Ε, κυρία μου, πώ γίνεται. Δεν έχει τώρα γέννηση, λέει και έχετε το οροσκόπο ταύρο, πώ γίνεται. Α, λέει, μου αρέσει, λέει ο ταύρο. Και μόνο τη λέει: Μου αρέσει όμω αγκάζει. Λέω: Δεν έχω οροσκόπο όμω αγκάζει. Τι πράγμα ήταν αυτό. Α, πα, παλιά Να. υπήρχε και ο γνωστό αστρολόγο που έβγαινε σε κανάλι τη Πλάκα και έβρισκε τον οροσκόπο με το Εκρεμέ. Και αυτό το ξαναείδα Σε μια έκθεση εναλλακτικών Που ήταν κάποιος που τον ήξερα Ο οποίος το ψάχνει πάλι με τον ίδιο τρόπο Δηλαδή σου βάζει τον αστρολογικό σου χάρτη Και μετά κουνάγε το εκρεμές από πάνω Και όπου πήγαινε το εκρεμές Εκεί ήταν οροσκόπο. οροσκόπος εγώ γιατί Πολύ επιστημονικό Έλατε okay. ε, Η χρήσα λέει μήπω είναι Ξανθιά για αστρολογός Εεε Μπορεί να είναι Μπορεί να είναι βαμμένη Φορέα και τη γυαλιά, όμω, πολύ χρόνο. <laughs> Έχει κάνει εφύτευση τέχνη τη νοημοσύνη. Λοιπόν, έχω, έχω τη, την ατάκα των ενό εκατομμυρίων δολαρίων. Ντόροφι, αληθεύει ότι η πρώτη δουλειά σου ήταν να κουβαλά νερό στου εργάτε που έχτισαν την Ακρόπολη. Για μένα το πω. Έχω ε πει, εγώ είμαι μεταλλαγμένη οικολόγρια. Γριά οικολόγο δηλαδή. Και από προχούντα. Ακολουθώ τις εξελίξεις, απέχω και βλέπω ότι με μία κασέτα κυβερνάνε μέχρι σήμερα και να πω δημοσίω του βγάζω το καπέλο. Μία κασέτα. Θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Ωρα. Και κυβερνάνε 50 χρόνια. Μπράβο τους. Συγχαίρε. Επίσης, ε, τώρα στα... Έχεις συλλέξει τίποτα κανένα διαμάντη, κάνα μαργαριτάρι κάπως πρόσφατα, ας πούμε. Α, έχω πολλά. Σου διαβάσω ένα ωραίο από το ίντερνετ. Ε, σε Α, ναι. Κάνει προβλέψεις για τους ηχθείς ναι. Και λέει και ο, Σας το διαβάζω όπως ακριβώς το γράφει Και ο φυσικός σας δείκτης των ερωτικών Η σελήνη θα υποστεί Δύο εκλήψεις μέσα στο χρόνο Μία Ιούνιο και μία Νοέμβριο Κάτι που μπορεί να φέρει ανεπιθύμη Τους ή εντάσεις στα ερωτικά θέματα Προσοχή λοιπόν Δηλαδή τι κάνει Έχει τους ηχθείς που ο φυσικός τους πέμπτος αν δεν έχει οροσκόπο Είναι ο καρκίνος yeah. Εφόσον λοιπόν η Σελήνη κυβερνάει το καρκίνο Και θα υποστεί εκλήψεις Μέσα στο χρόνο mm -hmm. Τότε που δίνει ε? Άρα... Άρα δηλαδή ε... η καρκίνη Αποκτήσει ως κόσμο Λυθείς, Είναι σε ναι. μια long life ε... Κατάσταση αγαπίας Επειδή αγαπιάς. λοιπόν εκλήψεις έχουμε πάντα ναι. Δύο φορές το χρόνο Έτσι έχουμε τουλάχιστον το λιγότερο δύο εκλήψεις ναι. Έτσι δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν οι ηχθείς ναι. δεν πρόκειται να αδεθούν σχέσεις στον άπαντα okay. Φοβερή πρόβλεψη έτσι, okay. έτσι. Okay. Κάψε λοιπόν, γιατί, μια... γιατί μπορεί να εκλείψουν και τα τραγούδια Αν βάλουμε τραγούδι έχουμε έκλ, έκλειψη τραγουδιού Και επανερχόμαθα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 Just like you, I was such a rebel So dance your own dance and never forget, forget. Nobly H&M, I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nobly H&M, it's in your destiny To disagree when who's get in the way. head Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony?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 Never forget Noobly H&M I heard my father say Every generation has its way A need to disobey Noobly H&M It's in your destiny Doesn't need to disagree But rules get in the way Noobly H&M For love or faith, it's all to One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. Nubliad family. I heard my father say, every generation has this way. I need to disobey η και δεράστιος διαχρονικός λοιπόν να πω εδώ γιατί αυτοί λένε τα αστρολογικά να πω εγώ τα μελούμενα τα δικά μας στις 13 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα στο Ίδρυμα Ιωάννου Πασά στην Κυψελή στο Πανελλήνιο Ευελπίδων και Κυψελής Γωνία ε, ο Τάλος ο Φουράκης ο γιος του Άιμνες του Γιάννη του Φουράκη ε, παρουσιάζει το τελευταίο βιβλίο του Παμπάτου υποδούλωση και απελευθέρωση. Θα προλογίσουν το βιβλίο στους φίλους που θα είναι εκεί Ο κύριος Χαλαζιάς Χρήστος Αποσκήτης Λονίδα, Αντωνάκη Απόστολο Δημοσιογράφη και φίλη Ένα δεύτερον Για όσου γουστάρουν το είδος αυτό Ο Απολώνιος Με τη Μυκηναϊκή του Λύρα Έχει ένα σεμινάριο τετραωρό Το οποίο ξεκινάει πέντε η ώρα Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου Στους Δελφούς Στο Δελφή Παλάσ είναι εμπειρία τεράστια και καταπληκτική για όσου δεν γνωρίζουν το θέμα απολύτω. Μπορούν να μπουν στο Facebook Απόλυτο και να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι στι 21 του μηνό σήμερα Δευτέρα, την παραπάνω Δευτέρα δηλαδή, ο Αλμπέντο θα είναι στο Vibe Loft, σκουζέ 4 στην πλατεία Γεια Σιρήνη. Όλοι οι συντελεστέ των εκπομπών εδώ και οι φίλοι καλεσμένοι κατά καιρού, ερευνητέ, συγγραφεί, φίλη. Θα είμαστε εκεί να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και να μας γνωρίσουν οι φίλοι που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τους <coughs> αλμπεντονίστας εκ του ΣΥΝΕΚΙΣ. Ε, τι άλλο έχω να πω. Για όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια που κάνει ο κύριος Κανχάιν Σότιγκερ info.pa.albento14.com και 6 9 8 8, -8, -8 -9. Επίσης επειδή το γνωρίζω το θέμα καλά Κάποιοι φίλοι Από όλη την Ελλάδα από τι μισέ να ξέρω Ενδιαφέρονται για προσωπικά ραντεβού Τηλεφωνικά ή live Να επικοινωνούν με τον Γκάρλ για θέλουν προσωπικά θέματα να συζητήσουν ε, Δέχεται κάθε τάρτη μετά τις τρεις Που πως και γιατί Στις ίδιες διευθύνσεις Και τηλέφωνα για να κάνετε Το ραντεβού σας με τον Γκάρλ Λοιπόν Αυτά μένα εμένα, ακούμε και κάθε Σάββατο βράδυ ο φίλος μας ο Κάρ με εξέχοντες καλεσμένους Είναι εδώ, στην εκπομπή του, φουλ του Άστρου, στις 8 η ώρα κάθε Σάββατο, παρακαλώ Ωραία, επιστρέψαμε, ε... καρποδινη λέει να καλέσει τον Μπέξη κάποια στιγμή Αυτή είναι βαλτή, mm -hmm. δεν την ξέρω ποια είναι, Μαρίνα Κάπα είναι βαλτή ε, άτομα όπω είναι ο Πάλμο, ο Τουλάτο, ο Μπεξή και οι κάτι άλλο είναι κομμένοι από μένα στα δικά του μαγαζιά, στη δική okay. του παραλία με τα δικά του κουβαδάκια. Μαριλίζα, λέει: Καλ, ποιο είναι ο Κόρονελ και πώ θα τον βρούμε. Ο Κόρονελ είναι ο. Jim Κόρονελ. Κόρονελ. είναι ο Κορονάκη ο Δημήτρη. Ή αλλιώ. Γιούρανου αλλιώς... Σουράνια. Γιούρανου Ο, ο... ο... ο... ο... ο, ο, ο οποίο δεν χρειάζεται να ψάξετε να τον βρείτε. Θα σα βρει την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι εδώ. Οπότε θα παίξουμε δυνατά. Ε... Ανατοπούμε αυτό ε. Το Σάββατο δεν είναι ναι, Το Σάββατο είναι αστρολογικό Champions League ναι. θα Πώς, παίξει... Ποιοι θα είναι εδώ ποιοι? Κοίταξε να δεις Ο Θανάσης θα είναι σίγουρα Ο, ο, ο δημι... κύριος, ναι. κύριος Ματσότας κύριος Ματσοτα... τα, τα κυριλίκια μας φαγαν Δύο. Ο κύριος Δημήτρης... Ματσότας ο Κωνσταντινούπολητης Μακρινές Έτσι. υποβολές ο... επαναφορές προσώπων Κρυσταλομαντία ο... Δύο ο... Θα είναι ο Γιάννης Οριζόπουλο Ο Βασιλάκος Ο Γιώργος οπωσδήποτε ναι, αν έχει συνέλθει από την Τριάρα που έφαγε ο Ολυμπία. Καλά, αυτή δεν συνερχοντάς. Όχι, εντάξει ρε, δεν είναι... Χάρη με ψυχολογική υποστήριξη. Μάλλον θα, έχουμε... θα τον έχουμε τον Λευτέρη. Τον Αργυρόπουλο. Ναι. Μάλλον θα είναι εδώ. Θα οπότε... έχουμε Λευτέρη-Αργυρόπουλο, οπότε καταλαβαίνετε ναι. πάμε για ολονυχτία. Ναι. Και μετά για Πατσά στη Λαχαναγόρα στην αγορά. Και μετά θα έρθουμε εδώ να κάνουμε τον Όρθρο. Ωραία. Το πρωί. Ε... Παίζει να φέρω τον Κώστατο κονδύλι, όχι παίζει από τη μεριά μου Θα το τηλεφωνήσω αν, είναι... αν είναι εύκαιρος Ευκαιρός. Και έχω κι άλλο ένα όνομα το οποίο δεν θα το πω στον αέρα γιατί... Το κυνηγάνε ναι. Όχι όποιος Καταζητείται το... Όχι όχι, όχι, όχι, όχι. Ε, πέσω στον αέρα. όχι Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν τον έχω προσεγγίσει τον άνθρωπο Πώς θα τον προσεγγίσεις δηλαδή ε, Με το μύμα μή... Αμα λες δεν τον έχω προσεγγίσει Άλλη, το μήνι, δεν, τον δεν, έχω πάρει, πάρει, δεν τον έχω πάρει τηλέφωνο Δεν τον έχω προσεγγίσει έτσι. Στο μετρό, είσαι στριμωγμένο. Ο Αλέσσανο λέει: Χαμό θα γίνει το άλλο Σάββατο. Το χαμό είναι λίγη, λίγο. Ήδη και... έχουμε αυξήσει τη χωρητικότητα. Οπότε μην αγχώνεστε, αγαπητοί φίλοι. Θα ακούτε όλοι. Η Μαρίνα λέει: Άντρα ή γυναίκα. Άντρα, γυναίκε δεν μπαίνουν εδώ. Ε, εδώ ναι. είναι το άφατο, το άγιο Όρος. Είναι μοναστήρι εδώ, Έτσι. αντρικό. Είναι μονή με όμικρο. Εγώ αποτελώ εξαίρεση, είμαι χειρουργημένο. Λοιπόν. Πάμε λίγο, 8 η ώρα η έναρξη. Ναι, αυτό ε, λοιπόν ψαχμένο χωρί Αργυρόπουλο δεν λέει, το ξέρουμε. Τον Μέση θα τον έχει, δεν παίρνουμε τώρα για τα πέντε τεράστιο. Έχουμε διαπλανητική ομάδα. Ε, Μισογίνη, ε, όχι. Όχι, εγώ είμαι τραβέλητη τη Μισογίνη, αφού κάνει εχείρηση. Η γυναίκα έχει μπει η Κατερίνα Σαλονίκη ναι. Η Κατερίνα Σαλονίκη δεν είναι γυναίκα, είναι γυναικάρα και είναι και γυναίκα του από εδώ του έτσι, οπότε σταματάει. Και να πω και εκεί. το λόγο που έχω κάνει εχείρηση γιατί με ρωτάνε. Γιατί ήμουν αριστερό στον καβάλο και τα βγαλα όλα και δεν έχω καβάλο τώρα, είναι μια χαρά. Ε, γιατί σε μοίρα με λέει, τι ξέρετε. Σε μοίρα με είχε ένα ξενοδοχείο. Την <Τι> ξέρουμε, την <Τι> ξέρουμε. Και ένα κουρασικό ο <Τι ξέριο, Τι> Καλά, δεν εμπιστεύεστε τις γυναίκες του τιμόνι στην αστρολογία. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι. Για είναι τρικό σπορ, Σαν το Θα βρίσκω καλύτερα. Καμία πρόβλεψη για Καστιτιάρη. Next week. Ναι, δεν ξέρω. Όποτε του βάζετε δύσκολα, αγαπητή φίλη, γιατί βλέπω εγώ τη γράφει. Λέει next week. Πες άμα εξάντερα. Ρώτησαν πριν και για τη Χρυσή Αυγή Ας, και εμείς, για άλλε καταστασίε. Α, σαν να έχω άντερα τώρα. Θες, θα πες. ήσυνα εδώ, θα, θα λέγαμε τρει και δύο γιοντάρια. Σε προκαλώ, σε προκαλώ. Λοιπόν, τέλο πάντων, Κάρπο, τι γνώμη έχει για το σύμφωνο συμβίωση. Μου άρεσε. Ε, ναι, ναι. Το υπέγραψε ο Καμίνη, λέει, το πρώτο σύμφωνο, εχθέ προχθέ και είναι, λέει, περήφανο. Ναι. Δεν μα είπε από ποια πλευρά. Μου mm -hmm. Ναι, το μόνο που ξέρει είναι να ανάβει τα λαμπάκια από το καλέντρο. Από δήμητρα... το καλέντρο. Ποια δίμητρα? Μήπω εννοείται ο αστεροειδί. Ποια δίμητρα? Δίμητρα λιάννη Παπανδρέου, το δίμητρα αστεροειδί, μάλλον αστεροειδή εννοεί. Τέλο πάντων. Τι δεν υπάρχει καλό και κακό. Ένα πλανήτη έχει κάποια χαρακτηριστικά ή ένα αστεροειδής Κάτσε εννοούσα ότι δεν εμπιστεύεσαι στη γυναίκα την κάρτα και το αυτοκίνητο. Ε, κάρτα πιστεύω. Τι λένε κάρτα. Κάρτα περιέργει στο διαδρομάζη. Σέρει ποια είναι τα τρία πιο επικίνδυνα πράγματα στα χέρια μια γυναίκα. Άλλη μαζί είναι Τι είναι Ναι, ναι, και αυτή το είναι τα τρία πιο επικίνδυνα No. Ε, η πιστοτική no. Και <συσχερή> Η ομπρέλα Η ομπρέλα γιατί η ομπρέλα, Έχεις δει πως κυκλοφορά είναι η γυναίκη ομπρέλα Και okay. σκύβεις κανείς παρκούρ για να περάσει. Μπορεί να βγάλει το μάτι της ε, ε, Σε ποιον δεν αρέσει Χουά Καρ okay. Καρπότε θα ρίξει χιόνι Να πάρει τα βουνά ο Σνό Ο Σνόου <συσχερή> τα έχει πάρει τα βουνά από τότε που γεννήθηκε Είναι <συσχερή> γουνίσιος <δε κράτη, συσχερή> <δε πούχε, συσχερή> Έτσι Ωστόσο άμα χιονίσει οφείλει να μας κάνει μια πρόσκληση κάτω και ένα βιντεοσκοπί που θα κάνω snowboard με το 166 από Άμα δω αυτό θα ανεβάσω βίντεο ρε Παγκάς. θα Τώρα θα... <laughs> κατέβει ποτέ εκεί θα πέσει το βίντεο συνέχεια snowboard καρδιάς ρωτήκερ. Έτσι. Ναι. Το ήου, ήου θα τα ακούσει από πίσω. Βέβαια. Ωραία. Ε, τι άλλο έχουμε. Α να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ε, να πιάσουμε λίγο Νέα Δημοκρατία Έτσι για να αρχίσει λίγο να δω ah. Έχουμε εκεί πολύ πράγμα Ξέρεις ε Την πληροφορία ότι ο Τζιτζικώστας Πάει για αρχηγός της Νέα Δημοκρατίας Μου την έχει πει μου πριν τρία χρόνια mm -hmm. Και μάλιστα τώρα μου που λέει και mm -hmm. μου ούρι Εγώ σταχα πει τότε Και όντω μου το είχε πει Ότι ο επόμενος αρχηγός θα είναι ο Τζιτζικώστας Και τώρα μου λέει να δεις που θα είναι και λοιπά mm -hmm. ε... mm -hmm. Νέα δημοκρατία έχει ένα οροσκόπιο που χτυπιάται από παντού αυτή τη στιγμή. Κοίτα καλά, α πούμε. Ποιο και να είναι αρχικό. Ναι, είναι αναλόγικο. Έτσι. Γι' αυτό και δεν μπαίνει ο καραμαλή. Και πολύ καλά κάνει. Η Μαρίνα λέει δεν θα κάνουν εκλογέ στη Νέα Δημοκρατία. Ε, εκλογέ θα κάνουν, ναι. Το θέμα είναι ποιο θα βγει και πόσο θα κάτσει. Ο και Ανέξα... επίση παίζει διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω αυτή... ότι θα. Όχι, όχι, θα γίνει κόμμα. Άλλο Ωραία. Ε, Καλό να την, την, την Τετάρτη για προσωπική πρόοδο που πει αυτό που είπε ο κ. Καρπόδη, Ναι, ισχύει αλλά μην πάρει τηλέφωνο την Τετάρτη γιατί θα πάμε την επόμενη Τετάρτη. Θα πάρει αύριο για να. Όχι αύριο, Δευτέρα θα πάρει. Ε, εγώ τώρα αυτό μου κάνει πολύ ωραία πάσα και το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο και άκουσα και σχόλια πάρα πολύ κολακευτικά. Μπορώ να πω. Εισα Μαλάκα κτλ. Λοιπόν. Ε, είχα πει ότι η νέα δημοκρατία πάει για διάλυση και μέσα από τη διάλυση αυτή θα παίξουν άτομα τα οποία είχαν παλαιότερα θεσμικό ή άλλης μορφής παράγοντα. Και τώρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά, έρχεται ο, ο διάδοχος, ο τέος διάδοχος μην πούμε τίποτα διαφορετικό και βρεθούμε να μας βγάζουν τα νύχια στην ασφάλεια. Λοιπόν, ε, και αρχίζει γενικά και γίνεται έτσι πολύ το παιχνίδι σοβαρό Κορονάτο ε, Τι ζώδιο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ wow. ε, Ανάλογα ποιο ορόσκοπη θα πάρεις ε... Διδημός, Διδημός. το τελευταίο Ωραία Διδημός είπε ο κύριος Μάτσότα. Α δεν έχει να κάνει τη ζώδιο ε, το, το είδες ότι κάνανε, λέει στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ ε, προς, όχι προσφυγή, πώ θα λένε, θυμάμαι. Τέλο πάντων, καταθέσανε δικόγραφα για συντηρητική κατάσχεση. Η Νέα Δημοκρατία. Για τα λεφτά που χρωστάνε. Ναι, θα μα βγάλουν από τα διέξοδα, αλλά δεν μπορούν να βγουν αυτοί από το δικό του. Okay. Ναι. Χρωστάει λέει 190 εκατομμύρια. Απλό ναι, χρωστάει και είναι το πασό. Είναι... 130. Και μάλιστα υπήρχε το σενάριο ότι πάμε σε άλλο κόμμα το Πασόκ για να. Ανακαθίσουμε το βάρο να φυσώσουμε τον. Αφήσουμε Ωραία. Αυτό έπαιζε πριν από δύο χρόνια. Έπαιζε πολύ αυτό το σενάριο. Ο ψαχμένο λέει: Καρπολίνο δου σήμερα. Κοίταξε να λε. Αφού μου είπατε τόσο καιρό για το ΣΥΡΙΖΑ, να φάμε και μια ρετσινιά, να δούλευε τίποτα. Ο Τζίτζι μόνο για να τρώει λουκουμάδε. Ε, θα είναι δε, Να του κάνουμε και τα 40 Ο Βάζελος ρε παιδιά Πότε θα πάρει πρωτάθλημα Να δω τι ψάρια πιάνετε. Κοιτάξτε να δεις, θα σου πω κάτι ε, Δεν έχει βγει λογισμικό mm -hmm. που Να βγάζει πρωτάθλημα Ως ένα ελαφούς από πάνω Μας mm -hmm. έχει κάνει sky <laughs> Λοιπόν Οπότε ευτυχώς υπάρχει πάνω Γιατί εγώ έχω δύο αδυναμίε Και το λέω έτσι Από αέρος ο ένας είναι ο Παναθηναϊκός και ο είναι ο ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ έχω αρρώστια δηλαδή, κα, δηλαδή όποτε είναι και βλέπω βίντεο Ξέρω εγώ τίποτα YouTube Θα βάλω δύο φορές την ημέρα να δω τούμπα Άλλοι βλάβουν Ξέρω εγώ την Πάμελα Άντερσον τότε που έκανε τα καλά τα σπορ Με τον άντρα της Εγώ βάζω τούμπα Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε <ΣΣ> Δεν θα ασχοληθεί η βασιλική με την πολιτική και ο Νικόλαος και σία. Εγώ δεν σου είπα για τον Νικόλαο, είπα Νικόλαος Είπε κάτι για το... είπα για πες. διάδοχο Παύλο. Δεν είπα για τον Νικόλαο. Ναι, ναι, Νικόλα. ναι, ναι, σωστό. Να λέμε τα πράγματα ω έχουν. Ναι. Ο Αλέξανδρο λέει: Εγώ έχω αρρώστια με τον Ηρακλή. Αυτό είναι αρρώστια. να το κοιτάξει. Ναι. Λοιπόν, ε, έτσι έχουν πει. Στην πολιτική ξέρει πολλά πράγματα αθηνά δεν λέγονται. Στην πολιτική δεν λέγονται όπω δεν μας έλεγε ο Τσίπρας ε, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ο άλλο. Έχουμε. Έχει ο Σκορπιό, α μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Γι' αυτό και του τρώει όλου έναν. Ναι. Πλάκα, πλάκα. Τώρα μου κάνει μια πολύ καλή πάσα. Σε ένα χρόνο που είναι ο Τσίπρα απάνω, περίπου έχει ξολοθρεύσει. Εδώ ε, ε, καλά τη Δημοκρατία τι Πασόκ τους έχει εξαϊλώσει Το κακό είναι ότι έχει εξαϊλώσει καλός ή κακός και τον Καμένο Γιατί ο Καμένος ναι. έτσι όπως πάνε άμα γίνουν εκλογές Μετά τα γενέθλιά του Η μόνη πιθανότητα για να μπει στη Βουλή είναι με άρμα μάχης Ναι Κάτσε να δεις ποια θα είναι τα νέα δεδομένα Όταν πάμε σε εκλογές Ωραία Γιατί αν γίνει νέο πολιτικό σχηματισμό. Mm -hmm. Παίζονται πολλά εκεί. Δηλαδή, ο Τσίπρα δεν εξαρτάται πια πολύ από τον καμένο και ούτε έχει διαδόχους στο εσωτερικό. Δηλαδή, η Δούρου μπορεί να πλασάρεται ω νούμερο 2, μετά θα είναι ανάμεσα σε πολλά νούμερο 2. Δεν είναι υπόφη, θα είναι, είναι πολύ κόσμο. Ο Βαρουφάκη θα επανέλθει στην πολιτική. Η γνώμη μου είναι: ναι, ναι, Το έχω γράψει αυτό. Δεν ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν μπορώ να πω. Και για την Δούρου, ξέρω ότι είναι νούμερο, αλλά δεν ξέρω, δύο, δύο, τι... παραπάνω. Ε, η Αθηνά μου πέταξε εδώ την πηχτή, Μου λέει στα όπα όπα Μου λέει τον είχε στο Τσίπρα Και τον Τσίπρα και τον θεωρώ Και πολύ συμπαθή και όλα αυτά Ακόμα δεν αλλάζει αυτό Πλην όμως ε, Και τα λάθη θα τα τονίσω Ούτως ή άλλως Αν κάποιος ανατρέξει Στις αιτήσει προβλέψεις του 15 Εγώ είχα πει Και όχι στις ε, γραπτές Και στο βίντεο Είχα πει ο ένας προσάρτητες σαν τον απόλυτο κακό, ο άλλος σαν τον Μεσία. Αν έρθουμε στα δύο, κάπου στη μέση, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Και βέβαια, είχα πει ότι θα έχει εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως και είχε, ενώ δεν είχαν προκηρυχτεί καν οι πρώτες. Και όπως είχα πει, ε, ότι... Ο Τσίπρας ε, θα τον ρίξουν μέσα από το ίδιο το κόμμα, όπως και έγινε. Και όπως λέγαμε και στην ηλιακή του επιστροφή, για να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο, ότι στις εκλογές που θα κάνει θα ξανακερδίσει και με βρίζανε πάλι. Ξέρεις, για να ασχοληθείς με την αστρολογία πρέπει να έχεις, ειδικά την ε, mundane και την πολιτική και αυτά, πρέπει να είσαι λίγο ψηλό άρρωστος. Ναι. Εξαρτάται, κοίταξε και μια, με ποια λογική το προσεγγίζεις. Δηλαδή, mm. αν το προσεγγίζεις ιδεολογικά, του δίνεις μια, ένα προσωπικό χρωματισμό που δεν σε κάνει μία αντικειμενικό. Ε, η πολιτική δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα στην ανθρωπότητα τα τελευταία 5.000 χρόνια. Mm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί περιμένουν από τον Τζίβρα ή οποιονδήποτε άλλο να λύσει τώρα κάποιο πρόβλημα. Η πολιτική ακολουθεί του νόμους των άστρων. Ε, γίνεται ένα τετράγωνο του χρόνου Ας το δούμε σε πόλεμο παράδειγμα Λέω τώρα Δεν έχει χρόνο. να κάνει Όχι, είπα σε σχήμα λόγου. Δηλαδή γίνεται μια πλανητική επιρροή Και έχουμε πόλεμο ή έχουμε ένα άλλο γεγονός Η πολιτική είναι απλά λοιπόν. πιόνια Η Αθηνά λέει Ποια λάθη βρε καλπλάκα κάνει Ρίμαξε την κοινωνία για τον Τσίπρα Κόβεις συντάξει από ανάπηρους Και τα λες λάθη, αυτά άκουσε να ε, Αν να κάνουμε μία αναγωγή το τι εγκλήματα έχουν γίνει από τη μεταπολίτευση και μετά την επόμενη εβδομάδα θα στα έχω αναλυτικά ένα προς ένα λοιπόν και από αυτή τη λογική γιατί να τα ρίξουμε στο Τσίπρα, στο Σαμαρά στο ΓΑΠ, σε οποιονδήποτε άλλον και να μην πούμε ότι η Ελλάδα έχει ένα οροσκόπιο το οποίο είναι τόσο μαυροχάλι Έτσι. που τι ελπίδα έχει από αυτή την άποψη ωραία Πρέπει να θεωρείτε πως η Ελλάδα ήταν έτοιμη για έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρεωπία Όσους μιλούσα τότε έκανε πάνω δεν την πονούσε και τραβούσε μέχρι τέλο. Οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πού να σβάλισαν. Ναι, ναι, αυτό ναι. είναι το παραμύθια της άλλη μάθει αυτά τώρα. Αμα θέλει να βγει από την Κασπία κανένα πείρα μια στο χεία ελικού πάντα, γιατί ο Πού δεν. Ξέρει αυτό... τι λένε στη Τουρκία θανάση. Εκεί. Να είμαστε ισχυροί, μην ξανάρθουν οι Έλληνε μέχρι την Άγκυρα. Λοιπόν, είναι mm -hmm. ένα όρο παραμυθάκι αυτό. Οι Τούρκοι θα τρέχουν στην κόκκινη μιλιά. Να τα yeah, 23-152 yeah. ευρώ. Στο 19. κόκκινο φυρίκι. Ναι. Λοιπόν. Ε, βέβαια, ξέρει τι γίνεται. Ε, εάν εγώ είχα αφήσει κανένα μουρσι μέχρι κάτω τον Αστραγάλω, σε δουλειά τη Τόπ, και το έπαιζα και λίγο Θεούσα. Θεούσα. Θεούσα. <laughs> Θα λοιπόν. ε, ήμουνα όσιο ταρντάκουλα, ξέρω εγώ. Αν έβγαινα μετά από 450 χρόνια, θα λέγαμε μεγάλο προφήτη. Ο, ο Τώρα, εγώ που σα λέω, πέφτουμε έξω 10 μέρε και αρχίζετε και μου τι πέφττε. Δηλαδή, νομίζω η σύγκριση είναι λίγο. Ναι, όντω, αυτό έχει δίκιο. Λοιπόν, ο Αλέξανο λέει, τι ετήσιε προβλέψει του 16 με βίντεο στο αστόλιο τη.gr. Πότε θα προβληθούν. Φίλε, αυτό ούτε προσωπική μου χαρτορύθρα. Δεν το έχει προβλέψει. Τι λέει ο άλλο εδώ, Κάρλ Πάλμο. Εντάξει. Με σε καλά να πει. Τι Κάρλ Πάλμο. Πάλμο, Ελένα. Εντάξει, τώρα καθένα είναι. Όχι, γιατί έχει ψευδάνει μόνο και μπορεί να σε λένε Πάλμο. Όχι, δηλαδή, όχι, όχι, δεν, δεν το είναι ξέρω πάλμος. εγώ. Δε προ... Όχι, ο Καλλίσιο. Δεν σε έχω ρωτήσει. Όχι, δεν με λένε Πάλμο. Εκτό αν έχει Παλμό. Παλμό έχει. Παλμό και ναι. ρυθμό... Είναι αλλαγή του τόνου δηλαδή απλώς Ναι Ποτέ Πότε θα... Πότε δεν θα είμαστε έτοιμοι για έξοδα από η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε για να σκεφτούμε. Ε... Α, ο ψαγμένο λέει με το μουσι που θα αφήσεις το έγραψα Το Πάλμος Α, το διεύκρινες εντάξει Θα μοιάζει απολύτως όντω. Σου συνιστώ μην το κάνει. Όχι θα αφήσω... Ναι, γιατί έχει και το σωματότυπο Θα μπορείτε να τα θα, θα αφήσω αυτό το μουσί που είναι το Βερίκοκο Το Ιταλικό Εγώ ναι. το λέω λίγο διαφορετικά θα με κόψει τον αέρα ναι. Είναι η φλάτζα επί του εδίου. Ναι. Πάει και... ναι, το φερμοίτ Έτσι, ναι. λοιπόν Σνόου γατώνει Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο Βλέπεις τίποτα συνταρακτικές αλλαγέ. αλλαγές ε, επάνω σε, στο πολιτικό σκηνικό Δηλαδή να έρθει κανένα νέος φορέας Να αλλάξουν λίγο τα πράγματα Να ανεβεί κανένα ακόμα τίποτα με ξυρισμένα κεφάλια Γενικά εγώ λέω τυχαία πράγματα Εσύ ναι, μπορείς ναι, να πεις ναι, ναι. ό,τι θέλεις ας πούμε Ναι, ναι. Ε, Άμεσα θα έχουμε ένα νέο φορέα πιστεύω. Και, εγώ το, ναι. ε, και δύο ίσως Ναι και δύο. Δηλαδή, έναν προερχόμενο από την ΕΔΜΕ <Και>, και έναν. Από του εξωγείου. Από τον Τζίπρα. Απλά υπάρχουν ακόμα τα πιο. Βλέπετε να εξαφανίζεται εντό του 16. Ερώτηση δική μου είναι αυτή. Παραγάλο. Ερώτηση δική σου το είναι. Ποτάμι. Πολύ ωραία το ποτάμι. Συμφωνούμε. Και συμφωνούμε ε. ναι, ναι. Γιατί δεν σταλά, δεν συμφωνούμε. Ε, συμφωνούμε διαφωνώτα. Ναι, εντάξει. <laughs> λοιπόν, πάμε ένα μουσικό διάλειμμα για να πάρουμε μια ανάσα. Το αφιέρωνο στη Λαγκονία, εξαιρετικά αφιερώμενο. ακούμε albedo14.com τον καλχαϊζότηκερ φουλ του άστρου κάθε σάββατο στις 8 ακριβώς Σας αρέσει παρέα μου Τι να μου αρέσει Η παρέα μου Γιατί γελάτε Να σου πω ρε φίλε Που την παρέα Κοίταξτε να σου πω κάτι Μισό λεπτοκίω Εμένα κοίτα εμένα κοίτα να σου το πω έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε μια εξ αρχή: Μου αρέσουν πάρα πολύ γυναίκε. <laughs> και γιατί το λέτε με τόση έμφαση. <laughs> το λέω με έμφαση για να το ξεκαθαρίσουμε μια εξ αρχή. Ότι εμένα μου αρέσουν πολύ mm -hmm. οι γυναίκες. Ναι, αλλά όταν το λέτε με τόση έμφαση, σημαίνει ότι έχετε ένα φόβο και μια αμφιβολία. Αμφιβάλλετε για αυτό που θέλετε. Τι κάνω, Λέω να αμφιβάλλετε για την επιθυμία σα στι γυναίκε. Πού την πα, ρε φίλετρο, να βγούμε ομοιοπαθεί, α πούμε. λίγο για τη γυναίκα σα. Γιατί μίλαμε εσύ για τη δικιά σου Αγώ δεν είμαι βατρεμένος Δεν τα βλέπεις φαίνεται <laughs> Τι ζηλεύετε πολύ Ε πάγνε κουρέψου ρε που θα σου πω αν ζηλεύω τι γυναίκα Αλήκη μου Εδώ Για ανάλυσε μας Τι λέει εδώ κύριο υπουργός Ότι εμεί δεν είναι δυνατό να πιστεύουμε στον κομμουνισμό Εσύ που άγαγες στο κομμουνισμό με το κουτάλι Για πες μας τι πιστεύεις για το σύστημα Έχει και αυτό τα προβλήματά του κύριε Ταμάτα μην τα λες εμένα. Εγώ τα ξέρω. Σ' αυτού να τα λες. Τι προβλήματα έχει. Ελείψει στην παραγωγή και στο πώς το λένε. Στον υφοδιασμό. Δηλαδή πεινάνε. Όχι δεν πεινάνε. Αλλά δεν έχουνε καλό φαΐ σαν εδώ. Επιστρέψαμε μετά από καφετζόπουλο και Λούφα και Παραλλαγή. Έτσι το κάναμε λίγο περίεργο. Ε... Ο κόσμος ρωτάει για λαέ και ζωή Κοίταξε να δεις Εγώ έγραψα ότι Στις επικείμενε εκλογές Η λαέ θα πάει καλύτερα Πολύ καλύτερα Και βέβαια με τη ζωή έχω Μια ψηλό ένσταση γιατί λίγο Η συναστρία με το κόμμα δεν είναι Καλή και Δεν τη βλέπω για πολύ ε, Ξέρεις άμα φύγει Εν τω η λένε η ζωή θα φύγει η κύριε Αχίληξες Είναι πώ είναι ο Μπάτμαν με το Ρόμπιν ναι, Έτσι ε, Η Μαριλίζα λέει Θανάση πού μπορούμε να διαβάζουμε άνθρα σου Είσαι στο σελίδα Στο blog μου ματσότας.blogspot.gr Όταν βέβαια φωτίσει ο Θεός και γράψει Έχει όμως όπως είναι διαβάσει Έχει κείμενα μέσα Και στο blog του Δημήτρη του Κορονάκη έχω άρθρα μου έχει ναι. ανεβάσει κατά καιρούς ο Δημήτρης Στο ουρανίτσα και στο περιοδικό αστρολόγος, εσωτερική αστρολογία και να πολιτική Να πουλήσουμε γιατί να <σπερινίς> μην γίνουμε για ναι. ναι μπράβο, right. εκεί uh, Και uh, αναρτήστε yeah. στο facebook που γράφω κατά καιρούς πιο μικρά Ας <σκου> πούμε που δεν είναι άρθρα ολόκληρο Ο Αλέξανδος λέει, Θεσσαλονίκη, ο λαός θα μπει στη Βουλή Ασχολιάστο <σκουλάς> <σκουλάς> Αν και το ο πρόσεξε να έχει κάπου εκεί Στις 21-22 Έχει κάτι πλανήτες στη φωτιά ναι. Οπότε ο ουρανός θα μπορούσε ναι. να το Του καρατζαφέρει το οροσκόπιο ναι. Είναι ένα κλασικό δείγμα Για να δει ο κόσμος πως οι διελεύσεις Δεν είναι ποτέ αρκετές Έτσι. Γιατί με, με όλα αυτά που έχει σε Λέοντα Και το Ξότη και έπρεπε, λοιπά Θα, μάνεε, θα έπρεπε με το πέρασμα πέρας. του Δία Στο Λέοντα να κάνει πάρτι Έτσι. Δεν έκανε όμω. Ε... <Σι'> ο Λεβέντης θα μείνει στον τόπο ε, Για να μπληκρινήσεις Ο Λεβέντης είναι σκορπιός Αλλά δεν έχω δει τώρα σκορπιό. Είναι, πιο, είναι δύο εντεκάτω το πέντα Μου έχω... ξεπέρασε στην <συμπιτάκι> ερώτηση του Σνάου Ποιο Τι είχε Που λέει να γράφει και στον Αλμπέντο Ο Ματσότας Τι πότας Κατητίσε Ο Σνάου λέει ο Λεβέντης Μόνο 80.000 έχει έξω <συμπι> Είναι η ζωή σκληρή, θανάσιμο. Ναι, δύσκολη ζωή. Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Το Λεβέντι, πότε θα το ξεσκονίσουνε, το Λεβέντι ψάχνει. Έχω γράψει ότι έχει μια πολύ ευνοϊκή περίοδο το Μάρτιο του 2016. Mm. Ε, short lived, αλλά. Ε, πώς Να, είναι, είναι. Ά, θα λέγαμε. Δεν είσαι αγγλικό. Κάθε 7 χρόνια στην Γαλλία, δεν μάθαμε. Λοιπόν, το ε, ε, τι άλλο. Ε, στου Δημήτρη λέει δεν βγάζει άκρη, μάλλον για το κορονάκι. Ε, γιατί δημοσίευε συνέχεια, που Είναι πολύ γραφότατο. Από το και... Λεβέντι θα την κάνουν κάποιοι, ε, Κοιτάξτε, παιδιά. Αυτά ούτως ή άλλως τα ερωτήματα συγκεντρώνονται για να απαντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Ε. Ναι. ναι, θα δούμε. Και θα δοθούν αρμοδίω για να απαντηθούν. Τώρα. Ε, Έχεις κανένα ένα Per Α έχω πως δεν έχω Αν έχω λέει τι Καταρχήν το κλασικό που παίζει ναι. Είναι ο Άρης στο Λέον Η Σελήνη στο Λέον Δηλαδή οι αστρολόγοι έχουν ένα θέμα και με τα ελληνικά τους mm -hmm. Έτσι Στο Λέον Δηλαδή Καλ, του Λέοντα και λοιπά τα έχουμε ξεχάσει ο, Δεν υπάρχουν αυτά τα ο Τη δεν τον βάζουν λέγοντα ότι ξέρετε στη φυλακή ταΐζουν με δύο ευρώ την ημέρα οπότε δε, το συστήριο δεν του φτάνει Αυτό είναι 65 για πρωινό <Τι <Τι> Θα πει ναι, στο... κάποιο άλλο κόμμα εκτός από ΛΑΕ που δεν έχει ξαναμπεί Αν είναι παλιό κόμμα Τι να αυτό, θα είναι αστραλογική πυρουέτα, μην, δεν ξέρω θα πω ένα άλλο, ωραίο mm -hmm. Με ανάδρομο Ερμή δεν ελπίζουμε σε πολλά για την εθνική μα το Μουντιάλ Αυτό έχει γραφεί από στον λόγο υποτιθέτε Στο Μουντιάλ στο που έγινε Και οι άλλοι τι κάνατε Δηλαδή προφανώ ο, ο ανάδρομο ερμή Είναι yeah. κάτι που επηρεάζει μόνο την Ελλάδα και κανέναν άλλον Έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για το οροσκόπιο τη Ελλάδα, Οπότε έκρινε ότι εντάξει τώρα Γιατί να προχωρήσει η Ελλάδα που έχει ανάδρομο Ερμή ο έο λέει: Ελλάδα θα λάβει μέρο στον Παγκόσμιο Πόλεμο 2017-2018. Φίλε μου, εμεί σκοτωνόμαστε μόνοι μα, δεν χρειάζεται να. Εγώ απαντάω στον Αλέξανδρο Θεσσαλονίκη ότι αφού ακούει η Αλμπέντο σίγουρα δεν είναι καλά. Λέει: Είμαι καλά, είδε στο ζώδιο αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι καλά. Δεν είσαι καλά, αγόρι μου, είσαι τελείω τρελό. Κοίταξε να. Ο Σνοου λέει πάλι: Πακιστάνο θα κερδίσει το τζόκερ. Κοίταξε να δει, αυτό είναι μια ωραία. Ε... Αφορμή έτσι που παίρνουμε, διότι προφανώς αυτές οι καραυγές που έρχονται είναι γιατί έρχονται να παίξουν τον Τζόκερ. Mm -hmm. Δεν έχει... Ε, το Χιτάμα είναι του κάποιου ΣΥΟΥ μετά τι 15 Νοέμβρη κάνει διαδοχικές κληρώσεις αλλά ένας εγγελέας να πάει να τους μαζέψει δεν έχει βρεθεί. Διότι ε, στη Γερμανία έχει γίνει μια φορά με τρία τζακποτ... Και μόνο που δεν φέραν εξωγήινους να ελέγξουν εδώ τέτοια, εμείς εντάξει θα πάει ο κόσμος παίζει. Αυτοί θα τους φέρναν τους εξωγήινους, εμείς τους έχουμε εδώ. Α, η ε, φίλη μας λέει, εννοώ αν μπορεί να μπει στη Βουλή, ανταρσία ΕΠΑΜ, κοινωνία αξιών. Ναι. Ε, κοίτα, ο, το ΕΠΑΜ, να σου πω με ο Καζάκης, μου είναι ιδιαίτερα συμπάθης. Γιατί τον θεωρώ έτσι πολύ δυνατό ε, Το θέμα είναι... Άλλο συμπαθείς και άλλο μπορείς στη Βουλή όμως Υπάρχει μια Λέβαια. απόσταση Σου πω ένα μαργαριτάρι Ροζ, Λέβαια. ροζ, ροζ, ροζ. <σφυ> ε. Μ' Περιμένε. Περιμένα ε, Πούντο, να το Η ερωτική κορύφωση μέσα από τις θέσεις του Πλούτονα <σφυ> Καλό. Ε, Θα σα διαβάσω. Πλου, πλούτονα στον κρυό. Άντα. Είναι τα άτομα που ψάχνουν στα μάτια και στο πρόσωπο της συντρόφου, του συντρόφου του για να δουν τι εκφράσει του ή επιθυμούν να έχει αθλητική σωματική διάπλαση. Ε, το σας όλο, με, με με ε, α το διαβάσω όλο. Αναζητούν συντρόφου με ελκυστικά χαρακτηριστικά. Α, να το. Υποδηλώνει λοιπόν μια έντονη σεξουαλική ορμή και είναι σήμα κατά. Για το SMI. SMI, σαν δομαζοχιστικό δηλαδή. Σε κάποιου αρέσει να χαστούκίζουν ή να χτυπούν στο πρόσωπο ή το σώμα κατά τη διάρκεια του σεξ. <Τι> το έλεγες, Αυτά, να... άραζαν... Βάζαν... Λέβαια... Ως, όσοι έχουν πλούτονα, όσοι έχουν πλούτονα στο κρυό, το έτσι. Ε? το λένε πράγμα. Κάτι που έχουν πλούτονα ερωτικά. στο κρυό ή στον πρώτο οίκο, πρόσεξε με τώρα. λένε να πείτε ερωτικά. Κάθε πόσα χρόνια αλλάζει ο πλούτονα ζώδιο. Εσύ που δεν έχει τον πλούτονα στην Παρθένα, όπω όλη η γενιά εκείνη. Δηλαδή, ο πλούτονα μένει σπάστερα, τόσα χρόνια σε ένα ζώδιο. Χαρά, άσε, άσε που το θέμα είναι εδώ. Πώ ξέρει, ο πλούτονα τον κρυό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 1800 κάτι. Να. Δηλαδή, μελέτησε τη ζωή, την ερωτική των ανθρώπων του 1800 κάτι και είδε ότι όλοι αυτοί που έχουν γεννηθεί τότε ε, έχουν σαν δομαζοχιστικέ τάσει και του αρέσει να του κρυφούν στο πρόσωπο. Δηλαδή, καταλαβαίνει έτσι, όσοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, ξέρω εγώ mm. ήταν ο πλούτονα εκεί. Έχω... Καλά... Είναι σαν τοβάζοχιστές, δηλαδή μιλάμε για Εχω... τα της αστρολογίας Εχω... Τα οποία δεν αποστασμένη... βλέπω να εκτιμάς ανάλογα ε, ε, Λέει και η, η Λίλιθ, λέει, τι κάνει; Υπάρχουν δύο Λίλιθ Η Λίλιθ που είναι μαθηματικό σημείο και η Λίλιθ αστεροειδής έτσι. Άρα, Συνήθως εννοούμε μπραβο, τη μαύρη σελήνη τη λεγόμενη που είναι μαθηματικό μπραβο, σημείο ε... Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό mm -hmm πράγμαστε ένα οροσκόπιο η Λίληθ, αλλά δεν παίρνω την ε, κλασική της έννοια. Δηλαδή τη, η Lilith πρώτο εισήλθε στην αστρολογία από το Σεφάριαλ. Ήταν αστρολόγος των αρχών του αιώνα. Σκότ Σέζας. Ε, αυτός θεώρησε λοιπόν ότι το σημείο αυτό που ονομάζουμε Λίληθ, που είναι το απόγειο δηλαδή, είναι δύσκολο να το εξηγήσω ραδιοφωνικά είναι η δεύτερη αιστεία της έλλειψης mm -hmm. όπως γυρίζει η σελήνη γύρω από τη Γη. Έτσι. Mm -hmm. Έχει μια... Ελλειπτική τροχιά, Έτσι. που το ένα της κομμάτι, το, το ένα τη κέντρο, η μία τη αιστεία, μάλλον η έλλειψη έχει δύο αιστείε. Η μία είναι η γη και η άλλη, η φανταστική, το φανταστικό σημείο, η άλλη, η άλλη αιστεία, είναι η λίλιθ ε, Και θεωρούν ότι επειδή την είπε λίλη το Σεφάρι, αλλά. Ε, αυτή είναι η λίμπιντο, έχει να κάνει με τη λίμπιντο, με, με το σκοτεινά μα κομμάτια του εαυτού μα κλπ. Δεν θεωρώ ότι παίζει αυτό. Θα πρέπει όλα αυτά, όπω και του αστεροειδεί, να τους δούμε με μια νέα οπτική. Στην αστρολογία, ο ένα αντιγράφει τον άλλον. Δηλαδή, γράφω εγώ κάτι, το παίρνει εσύ, μετά το παίρνει ένα άλλο και ακολουθεί αυτό μια πορεία και λέμε ο χείρονα ο θεραπευτή, η λίληθη λίμπιντο ε, κλπ. Δεν είναι δει. τόσο απλά Παίρνει τηλέφωνο, και μου λέει, ρε, μου λέει, γράφεις την τάρια εφημερίδα. Λέω εγώ, ρε, ψηκώ όχι. Και ήταν σε γνωστή εφημερίδα τώρα, δεν χρειάζεται να τη δημοσίωσουμε πια είναι. Είχε βγειρεθεί μία και έλεγε μέσα Cupid, Apollo, Vulcanus. Α, οπότε λέει, α, εσύ Ε, εντάξει, είναι λίγη στον χώρο. Αλλά δεν ήμουν εγώ, εν πάση περιπτώσει. Σε σακατεμένη χώρα ήρθε να πουλήσει ο Λάντι εξοπλιστικά και φυσικά το 25% ειμίζατε πρωθυπουργό στην Τσεπούλα. Μιλάμε για μεγάλους πατριώτες. Η Μαρίνα Ερπίστριας. Παιδιά, αυτά την άλλη εβδομάδα Μην βιάζεστε. Άμα σας δώσω τώρα το κυρίως πιάτο την άλλη εβδομάδα δεν σας δώσω. Ούτως ή άλλως. Εγώ υπάρχει... χωρητικότητα έχω βάλε μέσα όσου θέλει. Ρε, τώρα άμα πέσουμε τώρα οι στο facebook Το φτιάξε όχι σνόγω το έργο Μην αγχώνεσαι καθόλου λοιπόν. Έχουμε ρεκόρ σε web radio Μην αγχώνεσαι Πάμε σε ένα τραγουδάκι Να σε γιατί Να την κάνουμε σιγά σιγά sunshine when she's gone It's not warm when she's away It no sunshine when she's gone And she's always gone to love Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay In no sunshine when she's gone And this house to stay no hope Anytime she goes away Shine when she's gone Μαλέντε 14. κάθε σάβα παρα... το βράδυ 8. Ο με καλεσμένους. σήμερα είναι ο κύριο κοντά μα. Είναι εδώ και λέει τα δικά του, λένε τα δικά του. Λέμε τα δικά μα. Ένα που θα πω τώρα πριν δώσω στο λόγο του είναι το εξή: Την τρίτη το βράδυ τη νέα, 20 με του Σιού, θα έχει καλεσμένο. Το Ρόμπερτ Βίλιαμ. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Τρίτη βράδυ στι 9 εδώ, Αλμπέντο Albedo14.com καρποδίνει Σβερόπουλο Ρόμπερτ Βίλιαμ. Θα βάλουμε παλιά κομμάτια, θα πούμε ιστορίε, ε, μην γνωστέ κλπ κλπ. Μην ξεχνάτε ότι είναι και πολλαπλό αυτό τη μάρτυρα. Άτια. Ο Ρόμπερτ. Θα τον έχω εγώ σε άλλη διαδικασία. Και επειδή εγώ του φίλου μου του υποστηρίζω. Ε, κάθε Σαββατοβράδυ ο Ρόμπετ Ήλιαμς, ο Λάκι Ζωντανέλη και ο Γιώργος ο Πολυθρονιάδης είναι στο ορυχείο στην Οδό Αγία Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είπαμε, 21 του μηνός, την επομένη Δευτέρα θα είμαστε όλοι στο Vibe Loft στην πλατεία Αγία Ειρήνης στο Ριγόρι του Σαμορκάσογλου, παλιός DJ και αυτός και ραδιοφωνάνθρωπος σε Λευκό, Αδερφό και φίλο, και θα είναι όλο ο Αλμπέντο εκεί. Βέβαια, για αυτού που είναι αυτή τη στιγμή μέσα, και είναι τρομακτικό το νούμερο που είναι μέσα. Στην μίσο να το πω στον αέρα, θα το πούμε τη Δευτέρα. Ε, θα είναι και ο Καρ Χάιζόντιγκερ σε ειδική πολυθρόνα. Αντιλαμβάνεστε, για να έχει την άνεσή του, και όλοι οι φίλοι του. Νο νομίζω ότι και ο κύριο Ματσότα θα μα κάνει την τιμή να μα ε, επισκεφτεί την άλλη Δευτέρα μετά τι 6 στην Πλατεία yeah. Αγία Ειρήνη, στο ΒΑΙΠ. Loft. Θα είναι όλος ο Αλμπέντου εκεί Να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Του Άρα. φετινή σεζόν Γιατί και δεν κάνεις και εσύ εκπομπή με Ινδιάνικο όνομα Λευκό Φτερό ο άλλος ε, Καθιστός βουβάλος έχει... εσύ Πολική Αρκούδα έτσι, Πολυ... Έτσι, έτσι, Πολυ... Έτσι, ναι. Το χειμώνα έτσι, θα το λέμε έτσι, Θανάση έτσι, το έτσι, χειμώνα έτσι, λέμε... το λέμε Πολική αρκούδα. αρκούδα το καλοκαίρι πως το λέμε Ο άνθρωπος με το μπικίνι ο άνθρωπο που όλα είναι <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, δεν μου λες τώρα κάτι άλλο Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν στο τέλος Από ό,τι διαβάζω εδώ από τον Ρουφιανόπουλο ε, Έχουμε νέες συμπλοκές στο Τακ Τι mm. ε, Σου διαβάζει ένα μαργαριτάρι Για να Από διαφήμιση σε περιοδικό Κύριο Στάδε, δεν λέμε το όνομα Ονειρομαντία, χαρτομαντία Δίνω λύση σε κάθε σου πρόβλημα, μπλα μπλα μπλα, και τέλο ναι. ολοκληρώνει πρόβλεψη ναι. με χρήση των Αιγυπτιακών Κέλτικων Ρούνων. Ναι. Των Αιγυπτιακών ναι. Κέλτικων Ρούνων. Γουρούνα, Είμαι... ξέρει τα πειρούνα. Η παγκοσμιοποίηση, βέβαια. Δηλαδή. Ποιο ξέρει τι θα πειρούνα, Απ' το γουρούνα. Όχι. Μπα... Όχι, Στα καλιαρντά ο μπάτσο. Στα καλιαρντά ναι. ο μπάτσο λέγεται ρούνα. Ωραία. Έτσι για όσε είναι χειρουργημένε. Πρέπει να είναι και ενημερωμένε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε Στο τέλος τη εκπομπής Την επόμενη εβδομάδα Ρίξε μια ματιά σε να έχεις αφήσει καμιά ερώτηση Το το κλείσε. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα Έχουμε αστρολογικό Champions League Θα Περάσουμε πιστεύω Πάρα πολύ ωραία Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά Και να μάθετε ακόμα περισσότερα Έχω δυο-τρεις πυρηνικές βόβες θα τους πετάξω εκείνο το βράδυ Ούτε σώστη τη Δευτέρα α, που θα είμαστε εκεί στο... Πώς το πάμε ρε Καρποδίνη Βάιπ Λοφτ, πλατεία Αγίας Μετά τις 6 θα είμαστε εκεί μέχρι το βράδυ Θα πείτε Άρα. τον ποτό σας, τον καφέ σας Και θα γνωρίσετε από κοντά Άρα. αυτούς που ακούτε και του γουστάρετε Και θα είμαστε εκεί, θα τα πούμε ε, Σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρέα που μας κάτισατε να πούμε σε Θεσσαλονίκη το φίλο μας Αλεξανδρούν Λοιπόν φανατικός ακροάτης την καλησπέρα μας Στην κολόνια της Γερμανίας επίσης Έτσι. Επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω Στην Αυστραλία που... ήθελα να πω το ξεχάσα Ξενυχτάνε για να σε ακούνε Ευχαριστώ και είναι μεγάλη τιμή και χαρά Αυτό που συμβαίνει ε, Θανάση σε ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που ήρθες Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία Ναι Δεν βγάλαμε και τίποτα Ευχαριστώ για το τσίπουράκι Έτσι με μελομακάρονα τη βγάλαμε σήμερα Μέχρι δεν είναι έδιατης είναι αυτά Μην φοβάσαι Εγώ έφαγα 12 ναι. ε, Ωραία Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος Σας ευχαριστώ πολύ για, τη φιλο... για την παρέα Για τη φιλοξενία Το τσίπουρο ήταν καταπλήκτικο από ό,τι διαπιστώνω Καλώς σας πάει. Αύριο βράδυ έχουμε άγνωστοι επισκέπτες στις 8 η ώρα με το Θανάσι Βέμπο, τον εξαίρετο ερευνητή και συγγραφέα του χώρου του Αγνώστου. Άτια, εμφανίσεις κλπ. 8 η ώρα αύριο βράδυ, albedo14.com, άγνωστοι επισκέπτες. Μια καλή νύχτα να έχετε όλοι. στους φίλους Ζενάξων την εκπομπή από την αρχή θα απαιχθεί σε επανάληψη μετά από 5-10 λεπτά η εκπομπή που μόλις τελείωσε θα απαιχθεί σε επανάληψη σε γύρω στα 10 λεπτά από τώρα